Προσήλθατε στις συχνότητε του μυστικού διαστημικού σταθμού. Αφιερώνουμε το επόμενο κομμάτι στη μνήμη όλων των παιδιών που πέθαναν. People who died by the Jim Carroll's Band. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη, λίγο μετά τις 10, έτσι και σήμερα, live, ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ. Είμαστε εδώ, μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου, στο μυστικό σκάφος μας, στον υπερουρανό, σε μια περιπέτεια. Περιπέτεια σημαίνει πε... το πέταγμα γύρω από κάτι. Έτσι λοιπόν εμείς βρισκόμαστε σε μία περιπέτεια σε σχέση με τη Γη. Εδώ ψηλά από τον υπερουρανό, σήμερα είμαστε εδώ για να εκπέμψουμε εκεί κάτω τις συχνότητές μας που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14. Και θέλουμε να εκπέμψουμε σήμερα μία ουρανολογία. Climb the sky. Σκαρφαλώστε στον ουρανό. Αυτό είναι το σημερινό μα σύνθημα. Εδώ λοιπόν με τη συγκυβερνητριά μου στο control panel τη που προσπαθεί να φτιάξει το καμουφλάσμας μα για να είμαστε αόρατοι για τι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη που έχουν περιτύξει εκεί κάτω τον πλανήτη μα με ένα σκοτεινό πέπλο, τον σιωπηλό πλανήτη, τη θουλκάντρα όπου κανένα μήνυμα δεν φεύγει από τη Γη και κανένα μήνυμα δεν φτάνει στη Γη. Και γι' αυτό λέγεται «The Silent Planet». Στη γλώσσα των Ελντίλα Θουλκάντρα, cosmic Trilogy του C.S. Lewis. Έτσι λοιπόν εδώ, ουρανολογώντας σήμερα από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Χαιρετούμε εκεί κάτω τους συνταξιδιώτε μας, τους άγνωστου ε, παραλήπτες των εκπομπών μας αλλά επιλεγμένους παρόλα αυτά από το Radio Nowhere διότι εμείς από εδώ εκπέμπουμε για λογαριασμό του Radio Nowhere και του αγορά του κολεγίου Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης, καλώς ήλθατε στην εκπομπή σήμερα του μυστικού διαστημικού σταθμού Μα μας ακούει κανείς εκεί έξω το το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Και σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη, γύρω στις 10 το βράδυ, έτσι και σήμερα live εκπέμπουμε τις συχνότητέ μας. Για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, και που σας έχει επιλέξει το Radio Nowhere για να ακούσετε την εκπομπή μας, εκπέμπουμε μέσα από το Internet Radio Αλμπίντο 14. Βρισκόμαστε στο μυστικό διαστημικό σταθμό σε μια υπερουράνια περιπέτεια. Λοιπόν, βιώνουμε όλη αυτή την περίοδο τον μυστικό πόλεμο. Το έχω θείξει αυτό αποκαλυπτικά με πάρα πολλές εμπεριστατωμένε λεπτομέρειες στα δύο βιβλία μου για τον μυστικό πόλεμο από τις εκδόσεις «Αώρα το κολέγιο». Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο Βιβλίο, «Ο Μυστικός Πόλεμος Βιβλίο 2», που είναι το sequel, σαν να λέμε, η συνέχεια του πρώτου βιβλίου για το μυστικό πόλεμο. Και μπορεί κανείς να το προμηθευτεί ε, από το website του περιοδικού Strange. Βάζετε στο Google περιοδικό Strange, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει, ή strangepavlaegnarts.com. Το Egnarts, όπως γνωστόν, είναι το Strange Ανάποδα strangepavlaegnard.com εκεί στο μενού θα βρείτε ένα e-shop, μέσα στο e-shop βιβλία, μέσα στα βιβλία ο μυστικός πόλεμος 1 και 2 υπάρχει επίσης και προσφορά σε πακέτο από τις εκδόσεις το κολέγιο για να σας ταλεί ε, κρυφά στο σπίτι σας λοιπόν ο μυστικός πόλεμος είναι κατεξοχήν ουράνιος προέρχεται δηλαδή από τα, αυτό που θα λέγαμε από τα ουράνια πεδία ή αλλιώς θα τα λέγαμε εξωκοσμικά πεδία και κατέρχεται προς τον κόσμο μας και γίνεται και υπόθεση των ανθρώπων και φυσικά είναι μυστικός παρόλο που την περίοδο που διανύουμε έχει γίνει ιδιαίτερα φανερός είναι ένα βαθύ παγόβουνο το οποίο έχει ξεπετάξει την κορυφή του και είναι πλέον στην επιφάνεια, φανερό για όλους και πολεμάται με μανία αυτή τη στιγμή από τις δύο μεγάλες παρατάξεις την σκοτεινή αρνητική παράταξη και την φωτεινή θετική παράταξη λεπτομέρειες φυσικά για όλα αυτά στα βιβλία μου τα οποία ε, ανέφερα προηγουμένως και είναι ε, μια κατάσταση η οποία πρόκειται να διαρκέσει πολύ ακόμα ελπίζω όχι για πολύ ελπίζω να είμαστε σε, σε εποχές που ο μυστικός πόλεμος θα καταλήξει νικηφόρα για το φως εναντία στο σκότος. Πολλά πράγματα που συμβαίνουν λοιπόν στον κόσμο μας συνδέονται, οφείλονται, προέρχονται από το μυστικό πόλεμο. Ο μέσος άνθρωπος έχει αρχίσει και το καταλαβαίνει ότι κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει, ότι ζει σε καταστάσεις επιστημονικής φαντασίας. Ε, ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ο μυστικός πόλεμος... Ε, ο περισσότερο κόσμο έχει καταλάβει λοιπόν ότι κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει, αλλά δεν ξέρει τι ακριβώ. Mm. Αυτό το τι ακριβώ είναι ο μυστικό πόλεμο. Και πρέπει να ενημερωθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος για το τι συμβαίνει ακριβώ. Ακριβώ επειδή ο μυστικό πόλεμο ξεκινάει εξάνωθεν ε, και καταλήγει εδώ, υπάρχουν αυτέ οι ανώτερε δυνάμει οι οποίε σαφώ με κάποιο τρόπο εκδηλώνονται στον τόπο από τον οποίο εμφανίζονται πολλές φορές. Στον ουρανό δηλαδή. Έτσι σήμερα θέλουμε να κάνουμε εδώ στην αρχή, στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής Climb the Sky, μία αμνία στα καταρριφθέντα σκάφη από τους Αμερικανούς, στα καταρριφθέντα σκάφη των ουρανιδών. Οι ουρανιδοί στην ελληνική γλώσσα είναι αυτοί οι οποίοι έλκουν την καταγωγή από τον ουρανό. Και έτσι λοιπόν έχουμε τρία καταρρυφθέντα τέτοια σκάφη, τις προάλλες, πάνω από στους ουρανούς πάνω από την Αλάσκα, πάνω από τον Καναδά και πάνω από τις Ηνωμένε πολιτίες. Θέλουμε να κάνουμε μία αμνία λοιπόν για αυτά τα σκάφη που καταρρύφθησαν και εξαφανίστηκαν κατά τους Αμερικανούς, να το σχολιάσω παρακάτω αυτό... Δεν ξέρουμε αν είναι επανδρωμένα. Οι πιλότοι που τα κατέρριψαν υπισχυρίστηκαν ότι είναι μη επανδρωμένα. Δεν ξέρω πώς έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα. Πάντως, αν ήταν επανδρωμένα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει ε, να κάνουμε μία αμνία και στους πιλότους αυτούς, οι οποίοι καταρρίφθησαν σε ξένα και αφιλόξενα μέρη. Ε, το πρώτο αεροσκάφο από αυτά τα οποία κατα καταρρύφθηκαν τα τρία αυτά καταρρύφθηκε πάνω από την θάλασσα του Μπάφορντ στι ακτές της Βόρειας Αλάσκας στην Αλάσκα που είναι πολιτεία των Ενωμένων Πολιτείων παρόλο που βρίσκεται πάνω από τον Καναδά ε, το δεύτερο καταρρύφθηκε ε, ανατολικότερα προς τα κάτω νότια και ανατολικά ε, στα σύνορα δηλαδή της Αλάσκα με τον Καναδά, στην περιοχή του Γιούκον. Και το τρίτο καταρρύφθηκε πάλι στην ίδια ηθεία γραμμή, νοτιότερα και ανατολικότερα, δηλαδή πάνω από την Λίμνη Χιούρον, του Lake District, του Μίσιγκαν, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ενώ έγιναν εμφανίσει και στην πολιτεία της Μοντάνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε δηλαδή σκάφη, τα οποία έρχονται από τον Υπερβορά, ας το πούμε έτσι, τα οποία ακολουθούν μια συγκεκριμένη γραμμή, περνούν διαγωνίως στην Αλάσκα, διαγωνίως στον Καναδά και μπαίνουν στις Πολιτείε. Και τα πετυχαίνουν σε διάφορες φάσεις της πτήσης τους αυτή. Το λογικό για μένα, γνωρίζοντας την ιστορία της οφολογία, είναι ότι αυτά γίνονται σε μεγάλα σμήνη τα φαινόμενα. Ε, Προφανώ αυτά τα δεν ήτανε τρία, μπορεί να ήταν και 103. Άλλωστε, έχουμε και το περιστατικό... Του 2019, όπου παρενοχλήθηκε ο Αμερικανικό στόλο 17 πλοία στο, στα ανοιχτά ε, του Ειρηνικού από, από τη μεριά του West Coast των Ηνωμένων Πολιτειών, από 100 UFOs, ε, είναι ένα ζήτημα που συζητιέται ήδη στου ε, σύγχρονου επιστημονικού ε, κύκλου με πολλέ λεπτομέρειε. Τι έγινε δηλαδή πριν από μερικά χρόνια. Φυσικά αυτό τα έχουν υπόψη τους οι Αμερικανοί, γι' αυτό και έχουν αυξήσει την παρατηρητικότητά του των ουρανών. Και βλέπουν λοιπόν ότι υπάρχουν σκάφη, τα οποία με μια σταθερή πορεία, σαν να λέμε στον αυτόματο πιλότο, μπαίνουν με σταθερή πορεία, είτε πανδρομένα είτε μη πανδρομένα και καταλήγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως και αλλού. Προέρχονται σαφώ κατά τη γνώμη μου, από το Βόρειο Πόλο. Άλλωστε, η πρώτη αμφάνιες και κατάρριψεις που μας ε, ανακοίνωσαν ήταν, ας πούμε, βορείος της αλάσκα, δηλαδή στο Βόρειο Παγωμένο Οκεανό. Ε, Αυτό το σκάφος προέρχεται από το Βόρειο Πόλο, ξεκάθαρα όπως και τα υπόλοιπα. Γιατί το λέω αυτό. Διότι ουφολογικώς έχουμε μέσα στα χρόνια παρατηρήσει τα λεγόμενα flaps, όπως λέγονται στην ουφολογία, ή windows, δηλαδή παράθυρα ή αν θέλατε, θέλατε να το πούμε στα ελληνικά, κύματα, ας τα πούμε. Δηλαδή τα UFOs εμφανίζονται κατά περιόδους σε κύματα εμφανίσεων. Αυτά τα κύματα εμφανίσεων έχουν καταγραφεί από του ουfolόγου των το παρελθόν, λεπτομερέστατα και μπορούμε να τα βλέπουμε πλέον, σαν να λέμε, από ψηλά αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή να τα βλέπουμε σε ένα επίπεδο διαγραμματικό, στατιστικό, επί το όπω θέλετε. Και έτσι βλέπουμε ότι τα περισσότερα κύματα, και επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι τη σοβαρή ουφολογία βρίσκεται στην Αμερική, είναι από Αμερικανού ουfolόγου, άρα του ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο η περιοχή των ΗΠΑ. Ε, αυτά τα κύματα εμφανίζονται πάντα από το βορρά. Ε, δηλαδή, οι πρώτε εμφανίσει γίνονται στην περιοχή του Βορείου Πόλου. Και μετά, σιγά-σιγά, αυξάνονται τα περιστατικά καθώ προχωρούν προ τα κάτω. Διασχίζουν όλε τι ΗΠΑ τα περιστατικά των εμφανίσεων, αυξάνονται και τελικά καταλήγουν προ τον νότο, και φτάνουν και στο Μεξικό κλπ. Και, και αντίστοιχα, έχουμε και την αντίστροφη διαδρομή. Δηλαδή, έχουμε κύματα τα οποία έρχονται από τον νότιο Πόλο. Από την Ανταρκτική. Κάνουν τι εμφανίσει του εκεί κάτω, μετά από μερικέ μέρε πιο πάνω, μετά από μερικέ μέρε πιο πάνω, πιο πάνω και καταλήγουν μέχρι τη Νότιο Αμερική, τη Βραζιλία κλπ. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα περιστατικά που έχουμε εκεί, μια πολύ ενεργό κοινότητα οφολογική ε, στη Βραζιλία και καταγράφονται λεπτομερώς και επίση η βραζιλιανή κυβέρνηση μιλάει ανοιχτά για αυτά τα πράγματα. Έχει επανειλημμένω κάνει αναχαιτήσει, κλπ τα περιστατικά στη Βραζιλία ξεκινούν από την Ανταρκτική. ενώ τα περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν από το Βόρειο Πόλο. Έτσι έχουμε εδώ λοιπόν μια πιστή επανάληψη κύματο UFOs, όπως το ξέρουμε από τις προηγούμενες πολλές δεκαετίες. Γιατί αυτά είναι επαναλαμβανόμενα και έχουν διαπιστωθεί ότι είναι έτσι κάθε φορά. Μόνο που αυτή τη φορά ε, τα περιμένουν. Οπότε κάνουν αυτέ τι τρει καταρρύψει. Αυτό σημαίνει μια επιτυχία βέβαια στον μυστικό αυτό ουράνιο πόλεμο, ε, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσες, πόσα ήταν τα σκάφη αυτά και πόσε αποτυχημένε προσπάθειες κάνανε στι προσπάθειε κατάρρυψη. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να ήταν 100 σκάφη, να κάνανε 97 αποτυχημένε επιχειρήσει εναντίον του και να κατάφεραν τρει και έτσι να ανακοινώνουν τι επιτυχίε του, όπω κάνουν πάντα προπαγανδιστικά. Ε, στον πόλεμο αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται λοιπόν έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση που είναι κομμάτι του μυστικού πολέμου είναι κομμάτι του μυστικού πολέμου και πολλά θα μπορούσαν να πω για αυτό αν και ήδη έχω γράψει δυο πιπλία 400 τόσων σελίδων το καθένα για τον όποιον αληθινά και σοβαρά ενδιαφερόμενο κάνουμε μια μνήα λοιπόν σήμερα έτσι στον πρόλογο, για αυτά τα καταρριφθέντα σκάφη. Ε, επίσης, να πω, μελετώντας ε, την ουφολογία των τελευταίων 80 ετών, ε, διαπιστώνω ότι το η σοβαρότερη πιθανότητα είναι ότι τα διάφορα UFO κράσεις, τα λεγόμενα, δηλαδή <coughs> οι πτώσει υπταμένων δίσκων, αρχής γενωμένης από το Trinity του Νιου Μέξικο, όπως έχει ήδη αποκαλυφθεί το 1945, και μετά με το Ροσγουελ και άλλα δύο περιστατικά στην ίδια περιοχή, πάλι στο Νιου Μέξικο, μέχρι το περιστατικό στο κορώνα του Νιου Μέξικο πάλι. Ένα παράδειγμα φέρνει με το μακρινό παρελθόν και άλλα πάρα πολλά περιστατικά έτσι, πτώσεων UFOs που έχουμε, δίσκων και άλλων σκαφών. Η σοβαρότερη πιθανότητα είναι ότι είναι επίσης καταρρύψεις. Ότι δηλαδή δεν χαλάνε και πέφτουνε. Αλλά... Ε, υπάρχει κάποιος ε, τρόπος τον οποίο έχουν ανακαλύψει να μπορούν να τα, να, να τα πλήξουν. Ε, στο παρελθόν αυτό ίσως έχει γίνει και με ηλεκτρομαγνητικά όπλα, δηλαδή τα λεγόμενα pulse, electromagnetic pulse weapons. Και Έχουν βρει τρόπους όμως ε, να τα πετυχαίνουν στις φάσεις αυτές, ας πούμε στις φάσεις του αυτόματου πιλότου. Ε, ειδικά από ό,τι φαίνεται τα μη επανδρομένα. Και να μπορούν να τα καταρρύφουν με πυράβλους. Ε, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία έχουν ε, κάνει διερεύνηση αυτά τα σκάφη. Πάνω σε όλες, μα όλες ανεξαιρέτως, τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ Πολιτείων πάσης φύσεως, Ναυτικού, πεζικού. Αεροπορία κλπ και, και φυσικά όλες τις, τις, κατασ, τις καταστάσεις με τα πυρηνικά όπλα ή τα αεροδρόμια που στο παρελθόν φιλοξενούσαν σμήνια αεροσκαφών οπλισμένων με πυρηνικέ κεφαλές. Ε, έχουν δηλαδή διερευνηθεί επανειλημμένως και εμφανιστεί και καταγραφή περιστατικά στα οποία μάλιστα φτάνουν μέχρι το σημείο να αφοπλίζουν πυρηνικέ κεφαλές, να κλείνουν ολόκληρα πυρηνικά εργοστάσια, πυρηνικά ε, βάσεις με πυρηνικά όπλα κλπ. είναι αρκετά καταγραμμένα όλα αυτά, λεπτομερώς και τα γνωρίζουμε, απλώς κάποιος για να τα έχει μια εποπτεία πάνω σε αυτά πρέπει να μελετήσει την ιστορία της ουφολογίας, αυτό είναι όλο και έτσι εκεί πέρα βλέπουμε ακρι ακριβώς τι γίνεται και πώς παίζουν τα πράγματα αν έχουμε, όπως και σε όλα τα πράγματα έτσι και σε αυτό, αν έχουμε μια μεγάλη εποπτία. για αυτόν τον, όπως και να το κάνουμε ουράνιο πόλεμο Ακούτε το μυστικό διασημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και όπως πάντα αναρωτιέμαι υπάρχει άραγε κανείς εκεί έξω που να μας ακούει όντως. Πρέπει να αναφέρω ότι στη προηγούμενη εκπομπή του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού κατά κάποιο τρόπο προέβλεψα, βέβαια δεν ήταν και δύσκολο, ότι θα διάλεγαν οι Αμερικανοί την λύση ότι δεν τα βρήκανε. Γιατί εστιάστηκαν οι πάντες βέβαια στις υποτιθέμενες προσπάθειες περισυλλογής των τριών αυτών σκαφών των καταρριφθέντων και θα έπρεπε να δώσουν περαιτέρω εξηγήσει για το τι συμβαίνει. Όμως τελικά επέλεξαν, όπως το είχα προβλέψει, mm. να πούνε ότι δεν βρήκαμε κανένα από τα τρία. Μάλιστα, ε, κάπως είναι λίγο κατανοητό αυτό για το πρώτο αντικείμενο πάνω στο βορρά της Αλάσκα στις Ακτές με, τη, με, τη, με το Βόρειο ωκεανό, ε, Λιγότερο κατανοητό για την περιοχή του Γιούκον και πολύ πολύ λιγότερο κατανοητό για το Lake Huron, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είπανε, και το τελευταίο σχόλιο το οποίο έγινε για την ιστορία είναι αυτή η συνέντευξη τύπου που στήσανε στο, στο Λευκό Οίκο. Όπου βγήκε η γνωστή νεαρή έγχρωμος Βεσπινίδα, η οποία το μόνο σχόλιο που έκανε είναι μιλώντας για κινέζικα μπαλόνια και κατασκοπίε κλπ. σε σχέση με το κινέζικο μπαλόνι που είχαν καταρρύψει 10 μέρε πριν τα σκάφη, αυτά είπε ότι και εμένα μου αρέσει ο ΙΤΗ του Σπίλμπεργκ, αλλά τώρα για τον ΙΤΗ θα μιλάμε τώρα, για τέτοια πράγματα, ας συζητήσουμε κάτι όσο σοβαρό. Κοροϊδεύοντα στην ουσία, στα μούτρα, όχι μόνο όλους τους Αμερικανούς πολίτες, αλλά τους, τους ανθρώπους ολόκληρου του κόσμου, που ήταν εστιασμένοι εκείνη τη στιγμή, για να δουν τις εξελίξεις αυτής της ιστορίας. Ε, ο ΙΤΗ, φυσικά, όπω καταλαβαίνετε, που θυμάμαι στα ελληνικά ως «ΟΗΤΗ ο εξωγήινος», ενώ «ΗΤΗ» σημαίνει ήδη «Εξατερέστειρα ο πάντων, ε, ήταν μια παιδική ταινία, θέροντας δηλαδή να ανάγει όλα αυτά τα ζητήματα ως παιδικές αχλαμάρε. Παρόλο που ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο ε, έχει οργανώσει το καινούργιο UFO Task Force, δηλαδή το καινούργιο τμήμα του, του, του Πενταγώνου του Αμερικανικού Ναυτικού που είναι και τη αεροπορία ελπίζω που έχει μείνει απέξω σε πολλά χρόνια τώρα να κυνηγούν τα UFOs έχει κάνει εκθέσεις προς το κογκρέσο το κογκρέσο συνεχίζει να πιέζει για νέες εκθέσεις το Πεντάγωνο τα περιστατικά που αναφέρουν συνεχώς αυξάνονται είναι όλα ανεξήγητα έχουν φτάσει τον αριθμό περίπου 500 τα περισσότερα από αυτά είναι από αναφορές στρατιωτικών και όχι από απλούς πολίτες και από βάσεις και λοιπά. Ε, εννοείται ντοκουμεταρισμένα με ραντάρ, βίντεο, δορυφόρου, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και ταυτόχρονα ας πούμε, αυτή μιλάει για τον ΙΤ. Έχει ενδιαφέρον αυτό και έχει ενδιαφέρον βέβαια και το γεγονός ότι κάπω δικαιώθηκα στην πρόβληψη αυτή, που δεν ήταν και δύσκολη όπω λέω, ε, ότι θα πούνε και έτσι είπαν τελικά ότι δεν τα βρήκανε. Δεν μπόρεσαν λόγω της δυσκέρειας των συνθηκών, του καιρού ή του εδάφους και λοιπά να τα βρούνε, να τα εντοπίσουν. Ε, μπορούν δηλαδή, καταλαβαίνετε, να εντοπίζουν βελόνα στα άχυρα, μπορούν να εντοπίζουν άλλα πράγματα, αλλά αυτά δεν τα βρήκαν. Λοιπόν, τι να σχολιάσει τώρα από εκεί πέρα. Ταυτόχρονα όμως, την ίδια, τις ίδιες ακριβώς μέρες που λέγονται αυτά τα πράγματα, τα ευτράπελα από την έχρωμη δεσπινίδα των Liberals που που αυτή τη στιγμή έχουν καταλάβει το λευκό οίκο, ταυτόχρονα συμβαίνει το εξής. Βγαίνει το πεντάγωνο και ανακοινώνει με μία έκθεση που έκανε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να υπάρχει ένα εξωγήινο mothership, όπως το λέει, στο ηλιακό μα σύστημα ή κοντά στη γη, που στέλνει ανιχνευτικά σκάφη. Και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό. Πρώτον, η λέξη «mothership» προέρχεται από το 1953 52 53 και υπόθηκε για πρώτη φορά ως α, τίτλος από τον Τζόρτζ Αντάμσκι. Αυτόν που θεωρείται ο πρώτος ή τέλο πάντων ένα από τους πρώτους επαφικού. Ο Αντάμσκι λοιπόν ονόμασε τα πουρα, τα τιτάνια αυτά πουρα που φωτογράφιζε και κινηματογραφούσε με μηχανές λήψης τότε ε, Mother ships. Γιατί ε, Είχε φωτογραφίσει, Κινηματογραφήσει και παρατηρήσει Ότι οι δίσκοι Τα λεγόμενα όπως τα ονόμαζε scout ships Ανηχνευτικά σκάφη Έβγαιναν από τα πουρα αυτά Και μάλιστα Διηγείται πως τον πήραν Και μέσα σε ένα από αυτά τα πουρα Και είδε πολλούς δίσκους Μέσα στο πουρο Ας το πούμε περκαρισμένου είναι μεγάλη η ιστορία του Τζοζ Αντάμσκι, δεν θέλω τώρα να ασχοληθούμε με αυτήν. θέλω περισσότερο να ουρανολογήσουμε και η φάση αυτή λοιπόν με το πεντάγωνο που λέει τα motherships είναι που χρησιμοποιεί την φράση αυτή του Τζοζ που βέβαια από τότε μπήκε στο pop culture, μπήκε στο sci-fi culture και μπορούν ας πούμε πλέον ε, να uh, μιλούν για mothership χωρίς κανεί να θυμάται ότι προέρχονται από τον Αντάμσκι. Μέχει και το πεντάγωνο. ποιος το περίμενε. Λοιπόν, uh, αυτή η ιστορία τώρα με τα, ότι, ότι, ότι υπάρχουν, υπάρχει κάποιο εξωγήινο mothership το οποίο uh, στέλνει ενδεχομένως uh, ανιχνευτικά σκάφη στον πλανήτη μας που είναι ένα σενάριο το οποίο κατέθεσε το πεντάγονο ε, μάλιστα κάνοντας και μία αναφορά στα Von Neumann Probes τα λεγόμενα, δηλαδή τα σκάφη, τα αυτοματικά ε, ενός παλιού πολύ παλιού project, μιας ιδέας δηλαδή που είχε ε, ο Von Neumann και πήραν το όνομά ε, το του τα Von Neumann Probes ε, Αυτό ήταν μια ιδέα ότι στέλνουμε ε, ένα σκάφος αυτοματοποιημένο ένα φανταστείτε δηλαδή, ένα, ε, όπως αυτά τα διαστημικά σκάφη που στέλνουμε στον Άρη, κάτι τέτοιο φανταστείτε, λοιπόν, ε, ίσως σε μεγαλύτερο μέγεθος, και στέλνουμε πολλά τέτοια προς το άγνωστο διάστημα. Αυτά έχουν μηχανήματα πάνω τους, με τα οποία εντοπίζουν ή τέλο πάντων κατευθύνονται Προ εξωπλανήτε, οι εντοπίζουν εξωπλανήτε, αξιολογούν κατά πόσο είναι κατάλληλοι για ζωή και στέλνουν, εξακοντίζουν, όπω λέμε στο διάστημα, μικρότερα σκάφη, probes, τα οποία επισκέφτονται του πλανήτε αυτούς και κάνουν μετρήσει, ε, να διαπιστώσουν τι συμβαίνει εκεί, στον πλανήτη αυτόν αν είναι κατάλληλος για ζωή, αν έχει ζωή, τι είδο ζωή κλπ. Και εκπέμπουν τα συμπεράσματά τους, τα ευρήματά τους, πίσω στο κεντρικό σκάφος, το οποίο είναι ένα από πάρα πολλά, και αυτά με τη σειρά τους το εκπέμπουν μεταξύ τους και τελικά αυτό που βρίσκεται πιο κοντά σε απόσταση προς τη γη, εκπέμπει τα αποτελέσματα προς τη γη χωρίς να όλα τη δικασία, να έχει συμμε... συμμετάσχει κανένας αστροναύτης με κανένα κίνδυνο και λοιπά και κλπ. λοιπά και ενδεχομένως χωρίς να υπάρχει και ιδιαίτερη α, πώς λένε, ανησυχία ας πούμε για την ιστορία των μεγάλων αποστάσεων ή του μεγάλου χρόνου που χρειάζονται όλα αυτά ε, βέβαια ταυτόχρονα κάτι που δεν το συζητάνε αυτοί που συζητούν για τα Von Neumann Probes δεν, έχουν, δεν συζητάνε και τις ιδέες του Φόν Νόημαν πώς να αυξηθεί η ταχύτητα των σκαφών αυτών σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή ότι υπάρχει η δυνατότητα με πυρηνικούς κινητήρες, πυρηνικούς αντιδραστήρες με λίγα λόγια μέσα στα σκάφη αυτά, με πυρηνική ενέργεια να μπορούν να πιάσουν ένα κλάσμα της ταχύτητας του φωτό τέτοιο το οποίο ε, να μειώνει πάρα πολύ τον χρόνο του ταξιδιού που χρειάζεται για τις μακρινές αποστάσεις όπου θα στοχεύονταν ε, από τα Von Neumann Probes. Έτσι λοιπόν κάνουν μια φευγαλέα αναφορά σε αυτή την παλιά ιδέα και σου λέει ότι ε, αυτή την ιδέα θα μπορούσαμε να την αντιστρέψουμε, δηλαδή ότι έχουν σκεφτεί ήδη κάποιοι ε, αναπτυγμένοι εξωγήινοι πολιτισμοί, και έτσι ξαφνικά εμφανίζονται στη γη, στον ουρανό μα, τα φων νόημα πρόοπτα των εξωγήινων. Ε, ερευνητικά, δηλαδή, μικρά σκάφη, τα οποία προέρχονται από ένα mothership, τα οποία τα εκτοξεύει προς όλου του πλανήτε αυτή τη στιγμή του ηλιακού μα συστήματο, για να δούνε τι παίζει στον κάθε πλανήτη. Και μα έχουν εντοπίσει, λοιπόν, εδώ και στέλνουν όλο και περισσότερα για να καταγράψουν τι γίνεται εδώ κλπ. κλπ. Ε, τώρα το αυτό που κρύβεται πίσω από αυτά είναι ότι αυτό το ανάποδο σενάριο που λέει το πεντάγωνο είναι και η προέλευση του αρχικού σενάριου. Δηλαδή ε, το αρχικό σενάριο δεν ήταν να το κάνουμε εμείς αυτό προς τους εξωγήινους, τα for probes, αλλά ακριβώς προβληματισμός κατά πόσο θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε διάφορα αντικείμενα ε, στον γαλαξία μας ή στο ηλιακό μας σύστημα, τα οποία να προέρχονται από μια τέτοια διαδικασία. Και έτσι γεννήθηκε και η ιδέα από τον Φονόημαν τελικά να το κάνουμε εμείς αφού δεν βρίσκουμε κάτι ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να το εξερευνήσουμε όπως θα έπρεπε. Να το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, ε, αυτή είναι η ιδέα ε, που προβλημάτισε για πολλά χρόνια και στο μακρινό παρελθόν, δηλαδή κάτι τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, πολλούς ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με την ιστορία αυτή, του κατά πόσο θα μπορούσε να βρίσκεται ένα, όπω το ονομάζανε πάντοτε, ένα alien ancient artifact. Ένα αρχαίο εξωγήινο τεχνούργημα στον, στην περιοχή μας. Είτε αυτό να βρίσκεται στη σελήνη, το κάτι το οποίο ε, εκμεταλλεύεται στο σενάριο, της, του 2001 Space Odyssey, η Οδύσσε του Διαστήματος ο Stanley Kubrick και ο Arthur Κλάρκ όπου εντοπίζουν τον μονόλιθο στη Σελήνη, κάτι το οποίο προσπαθεί να, με αυτό να εξητάρει την φαντασία για τις ανάλογες ε, χρηματοδοτήσει των projects κλπ. Ο Μπαζ Όλτριν σε μια σχετικά πρόσφατη συνέντευξή του που αποκάλυψε ότι έχουν φωτογραφίες τις έχω δει και ο ίδιος, και είναι πολύ εντυπωσιακέ από τον δορυφόρο του Άρη τον φόβο όπου εκεί υπάρχει ένας μεγάλος μονόλιθος και λέγει ο Μπαζόλντριν ποιος έβαλε το μονόλιθο στο φόβο ε, δεν πρέπει να πάμε να το κοιτάξουμε ε, που εντάστε επίσης αυτή την ιστορία με τα Alien Ancient Artifacts ή 3α αν θέλετε ε, και υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνη και επίσης το σενάριο αυτό έχει αναβιωθεί τώρα τελευταία με την εμφάνιση αυτού του θρηλυκού ουμουαμούα, δηλαδή αυτού του τεράστιου αντικειμένου, το οποίο είναι η πρώτη φορά που παρατηρούμε ένα αντικείμενο να εισέρχεται στο ηλιακό μα σύστημα, από έξω από το ηλιακό μα σύστημα έξω ακόμα και από την ζώνη του κουίπερ από όπου έρχονται, αν δεν κάνω λάθος, οι κομμήτες και, και να εισβάλλει στο ηλιακό μα σύστημα, όχι με μια προκαθορισμένη πορεία αλλά μια, με μια πορεία που αλλάζει και καταδεικνύει έτσι ότι πρόκειται για κατευθυνόμενο σκάφος. Αν και οι περισσότεροι ε, συνέβαλαν σε αυτό βέβαια και οι α, φανταστικές ε, μεταδεδο, βασισμένες τα δεδομένα εικονογραφήσεις του αντικειμένου που το παρουσιάζουν σαν ένα φλατ βράχο έτσι, μακρόστονο δεν είναι φωτογραφίες αυτές, αλλά είναι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να κερδίσουν τους εντυπώσεις. Αυτή που, γιατί ο Μυστικός Πόλεμος καλά κρατεί και μέσα σε αυτούς τους χώρους, τους, των αστρονόμων, της NASA, των αστροφυσικών κλπ. Ε, η παράταξη η σκοτεινή που υπάρχει φυσικά και εκεί μέσα στο Μυστικό Πόλεμο προσπάθησε να το παρουσιάσει σαν έναν φλατ βράχο. Ε, και έτσι χρησιμοποίησε και τις εικόνες αυτές για να δημιουργήσει καλύτερα τις εντυπώσεις. Όμως, ο υπεύθυνος ε, του αστρονομικού τμήματος του Χάρβαρτ και ένας από τους μεγαλύτερους αστρονόμους στην εποχή μας, ο Άβι Loeb, ε, υποστηρίζει ότι έχει όλα τα δεδομένα τα οποία ε, λέει ότι κακώς δεν ταρμηνεύουμε ότι πρόκειται για ένα εξωγήινο σκάφος. Εδώ τώρα, ε, μιλώντας για το πεντάγωνο για mothership, το οποίο στέλνει, σαφώς, σαφώς ε, δεν λέει ένα κόμικ αστείο το οποίο κάποιοι θα γελάσουν θα γελάσουν αυτοί που δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες αυτοί που γνωρίζουν λεπτομέρειες με το που το λέει αυτό το πράγμα το πεντάγωνο πηγαίνει το μυαλό του στο ομουαμουα ε, και θέλουν να παρουσιάσουν ένα τέτοιο σενάριο, τώρα εγώ δεν λέω ότι αυτό το σενάριο δεν ισχύει αλλά ουρανολογώντας ε, λέω ότι αυτό που θέλουν να αποφύγουν είναι να συνεχίσουν να προβάλλουν το παλιό καλό αστείο κατά, κατά τα άλλα σενάριο ότι τα UFOs προέρχονται από το διάστημα ε, παρόλο που τα έχουμε παρατηρήσει στο διάστημα δηλαδή σε τροχιά γύρω από τη γη στη στρατόσφαιρα ε, έχουν γίνει παρατηρήσει πολλές από, και από σκάφη διαστημικά και επίσης πολλές φορές τα πληρώματα των αστροναστών στη Σελήνη ή προς τη Σελήνη. Ε, κατά κύριο λόγο, το μεγάλο ζήτημα με τα UFOs είναι ότι όχι ότι προέρχονται από το διάστημα και μάλιστα παλιά θέλανε να, ε, οι debunkers, οι λεγόμενοι, αυτοί που θέλουν να απομυθοποιήσουν κατά κάποιο λόγο, να διαψεύσουν όλη, όλη την ουφολογία, όπως και άλλα πολλά πράγματα, ε, πάλι στα πλαίσια του μυστικού πολέμου φυσικά. Ε, Θέλανε να ας πούμε του μάρτυρε, να ειρωνευτούν αυτού που επιχειρηματολογούν για τα UFOs και του υπταμένου δίσκους Ότι οι αποστάσει είναι τεράστιε και πώ το καταφέρουν και πώ έρχονται το διάστημα κάθε φορά έτσι για να πηγαίνουν να ενοχλούν μια νοικοκυρά. Και ξέρω εγώ και όλα αυτά εδώ. Και άλλα αυτή σίγουρα τα έχετε συναντήσει που έχετε ασχοληθεί με αυτά. Ε, και εδώ έχουμε μια επανάληψη του σενάριου αυτού. Ενώ το πιο πιθανό, για να πω το αληθινό σενάριο. Τη ιστορία των UFOs είναι ότι προέρχονται από βάσει στη γη, φυσικά. Δηλαδή ότι αυτοί όποιοι κι αν είναι έχουν βάσει στη γη από τι οποίε προέρχονται τα UFOs, τα οποία βάζουν μπορεί να είναι στην κούφια γη ή τέλο πάντων σε υπόγειες εγκαταστάσεις ή σε ένα από τα άπειρα ανεξερεύνητα μέρη του ανεξερεύνητου πλανήτη μα, όπω το έχω καταδείξει και σε εκπομπέ. Ε, και γιατί όχι, φυσικά, ε, από τον Βόρειο Πόλο ή τον Νότιο Πόλο, όπω φαίνεται και στα κύματα εμφανίσεων τα οποία έθιξα νωρίτερα που σας έλεγα. Ε, είτε προέρχονται επίσης από πύλες που διανοίγονται από έναν παράλληλο κόσμο. Οι πύλες αυτές μπορεί να υπάρχουν μεγάλες τέτοιες πύλες ή μεγάλη κυκλοφορία στους πόλους της γης. Χωρίς βέβαια να αφήνουμε απ' έξω και το σενάριο το παραδοσιακό τη κούφιας γης με τα ανοίγματα στο βόρειο και στο νότιο πόλο. Άλλωστε η πρώτη φορά που αναφέρθηκαν στη σύγχρονη εποχή οι υπτάμενοι δίσκοι, αναφέρθηκαν από τον Ρίτσαρτ Σέιβερ, στο Σέιβερ Μίστερη. Πολύ, πολύ, αρκετά χρόνια πριν ε, το 1947, που γίνεται η επίσημη έναρξη της ουφολογία με το περιστατικό του Κένεθ Άρνολντ, που έδωσε και το όνομα υπτάμενοι δίσκοι. Αλλά ακόμα και πιο πριν από το 1945, που έδωσε ε, στη δημοσιότητα πρόσφατα ο Ζάκ Βαλέκη και η Πάουλα Χάρης με το βιβλίο τους Trinity The Best Kept Secret, το περιστατικό του Trinity που ήταν δύο χρόνια πριν από το Roswell, Ακριβώς στην περιοχή που γινόντουσαν οι δοκιμές των ατομικών βομβών στο Trinity του Νιου Μέξικο. Και υπάρχει και το σχετικό βιβλίο το οποίο μπορείτε να ανακαλύψετε και να το μελετήσετε εμείς με τη συγκυβερνή το έχουμε εδώ και πολύ καιρό αποκτήσει και μελετήσει πάρα πολύ είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό βιβλίο με φοβερά στοιχεία ο Βακβαλέ είναι ο μεγαλύτερος ζωή, άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για τα UFO's έτσι λοιπόν βγαίνει το πεντάγωνο τώρα λοιπόν και λέει ότι ναι ίσως υπάρχει mothership από το που είναι παρακαρισμένο κάπου στο ηλιακό σύστημα ή τέλο πάντων κοντά στη γη ή που δεν λέει από το οποίο προέρχονται αυτά τα probes που μας τσεκάρουν αυτό βέβαια είναι η παλιά ιστορία με τον Black Knight με τον λεγόμενο Μαύρο Υπότι έναν δορυφόρο φάντασμα καλή ώρα σαν το μυστικό διαστημικό σταθμό που επανλημμένως εμφανίζεται στις προηγούμενες δεκαετίες μυστηριωδώς εμφανίζεται και εξαφανίζεται και έχει, του έχουν δώσει το όνομα ο Μαύρο υπότη. φυσικά σχετίζεται άμεσα με την ιστορία του Βαλής, του Philip K. Dick το μόνιμο βιβλίο. Valis είναι ακρονίμιο, σημαίνει «Vast Active Living Intelligence System», όπου εκεί μιλάει, ας πούμε, για κάτι, αντίστοιχο, για κάτι αντίστοιχο με το Black Knight, το οποίο είναι ένα τεχνούργημα, δηλαδή, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη, το οποίο πυροβολάει πληροφορίες, ας το πούμε έτσι, σε ανθρώπους, προκαλεί πράγματα και είναι κάποιο είδους, ας το πούμε έτσι, προτζέκτορας του Matrix. Νομίζω είναι μια ωραία, ένας ωραίος τίτλος να δώσουμε στο βαλίς. Τι λέτε, τι λέτε κι εσείς στην κυβερνητήρα. Προτζέκτορας του Matrix, Το Ζέμπρα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι αντίστοιχο πάλι. Ένα αρχαιότατο δηλαδή, αρχαιότατο εξωγήνω αντικείμενο, το οποίο έχουν αφήσει εδώ κάποιο mothership α το πούμε έτσι είναι ένα, φο, ένα αντίστοιχο Neumann probe που έφτασε εδώ μπήκε σε τροχιά με ένα σύστημα καμουφλάζη καλού κακού γύρω από τη γη και είναι εδώ κατομμυρία χρόνια και περιμένει πότε θα εμφανιστεί η ζωή ή, ή τι θα γίνει με το πείραμα που κάνουν εδώ για να στείλει σε κάποια δεδομένη στιγμή ένα σήμα όταν φτάσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο στην εξέλιξή μας ένα σήμα ε, προς αυτούς που το τοποθέτησαν Κάτι δηλαδή που μα παρακολουθεί και περιμένει μια συγκεκριμένη στιγμή που δεν ξέρουμε ποια είναι, για να στείλει ένα σήμα. Όπω και σε μια συγκεκριμένη στιγμή ενεργοποιήθηκε όταν οι μετρήσει του που γινόντουσαν αυτόματα, καθώς αυτό ήταν κάπω εν ύπνο δηλαδή. Του έστειλαν συγκεκριμένα σήματα από τη γη, ίσω όταν έπιασε τα πρώτα σήματα που άρχισαν να εκπέμπονται ή οτιδήποτε μπορεί να πει κανεί. Είναι μεγάλε ιστορίε όλα αυτά. Δεν φιλοδοξώ να τι φίξω στην εκπομπή αυτή. Θέλουν το κάθε ένα από αυτά που είπα θέλει μια ειδική εκπομπή για να ε, το φίξω σωστά και εμπεριστατωμένα. Κάνω απλώ εδώ μια σημειολογία ή μάλλον μια ουρανολογία. Climb the sky. Σήμερα από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και εκπέμπουμε. Τι συχνότητες μας εκεί κάτω στη γη, από την περιπέτειά μας εδώ με τις κυβερνήτριά μου το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και οι συχνότητες μας αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14, όπως κάθε Τρίτη, γύρω στις 10 το βράδυ, έτσι και σήμερα live από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Οπότε το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης Εδώ μαζί με τις κυβερνήτριά μου Στο μυστικό σκάφος μας Σε μια υπερουράνια περιπέτεια Σήμερα ουρανολογούμε Climb the sky Είναι ο μυστικός διαστημικός σταθμός Και όπως κάθε τρίτη γύρω τις 10 Έτσι και σήμερα Είμαστε εδώ Και εκπέμπουμε για του συνταξιδιώτες μας επιλεγμένου από το Radio Nowhere Για λόγους που μας ξεπερνούν για λογαριασμό εμεί εδώ του ΑΟΡΑ του Κολεγίου εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω και αναμεταδίδονται αυτές από το Internet Radio Αλμπίντο 14. Μιλώντας για σκάφη που πέφτουν από τον ουρανό, ε, υποκύπτω στον πειρασμό να τα ονομάσω εκπεσόντα σκάφη. Και εδώ έχουμε να κάνουμε βέβαια με εκπεσόντες. Ε, μας έρχεται στο νου ε, ανακαστικά η νεφίλιμ δεν το λέω αυτό για να υποστηρίξω ότι τα σκάφη αυτά οι, οι παρουσίες αυτές στον ουρανό μας ε, ε, είναι τον νεφίλιμ αν και σε έναν ουράνιο μυστικό πόλεμο σίγουρα θα είναι η Νεφιλήμ μεναντίον τον ελοχήμ άλλωστε και στο πρώτο βιβλίο μου για το μυστικό πόλεμο υπάρχει εκεί ένα μεγάλο κεφάλαιο «Νε φιλίμ μεναντίον ελοχίμ, ο μυστικός πόλεμος των Ιων του Θεού». Η πρώτη νήξη για αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα προέρχεται από το βιβλίο μου Γη» του 1996 97 ε, όπου υπήρχε εκεί πέρα, ένα, είναι εξαντλημένο πλέον το βιβλίο αυτό, αλλά υπάρχει συζήτηση στο Άρωτο Κολέγιο να επανεκδοθούν και το κουφιαγί το πρώτο μου βιβλίο και το «Είσοδος στην Κούφιαγή» του 2004 που είναι η συνέχεια του. Ε, εκεί λοιπόν εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ζήτημα των μεφυλλοί εναντίον των Ολοχήμ, το μυστικό πόλεμο των ιών του Θεού. Ε, αρκετά χρόνια αργότερα, γύρω στο 2005, ε, κλέψανε κατά κάποιο τρόπο, ξεσήκωσαν. Αν θέλετε, με πιο ευγενικό τρόπο να το πούμε, ε, οι τηλεπολιτέ. Ε, το ζήτημα αυτό εδώ, διαστρεβλώνοντάς το λόγω της άγνοιάς τους. Θέραν να παρουσιάσουν τέτοια ζητήματα, αλλά δεν τα γνώριζαν και έτσι βγάζανε πολλά πράγματα από το μυαλό τους, γνωρίζετε ποιο είναι ο πιο γνωστό από ε, και Έτσι λοιπόν διαστρεβλώθηκε ακόμα και ο τίτλος, όπου μιλάνε πολλοί για τους νεφελίμ. Είναι λάθος αυτό, δεν είναι νεφελίμ, είναι νεφιλίμ. Γιώτα γιώτα. Ε, στα αγγλικά λέγεται, προφέρονται νεφίλιμ ε, και ίσως και στα εβραϊκά να, προ, να προφέρονται νεφίλιμ. Δεν είμαι σίγουρος, ε, άλλωστε κανείς δεν είναι σίγουρος για την αρχαία εβραϊκή προφορά, πόσο μάλλον για τα αρχαία εβραϊκά. Ε, η, την εποχή εκείνη, ας πούμε, το, του βιβλίου μου για την κουφιαγή έτσι έγινε μάλλον το μπέρδεμα. Προσπαθούσα να θίξω σημειολογικά μία συγγένεια που ίσως, ίσως έχουν ε, το όνομα των Νεφιλίμ με τις Νεφέλες. Και ίσως έτσι προέκυψε τελικά αυτό το τερατούργημα τίτλου Νεφελίμ. Αλλά τέλο πάντων είναι μια άλλη συζήτηση όλα αυτά. Η original φάση των νεφιλίμ είναι στον πληθυντικό. ο ενικός είναι νεφλ ή νεφλή το ειμ αυτό που το βλέπετε στα εβραϊκά ε, υποδηλώνει το πλησιδικό βλέπε ελοχιμ το ενικό είναι ελ που σημαίνει το θεό ελοχιμ στην πραγματικότητα σημαίνει η ε, θεοί αλλά πιο σωστά Ελοχίμ σημαίνει η λαμπερή, αυτοί που έχουν τη λάμψη, η φωτεινή. Και έτσι λοιπόν μιλάμε εδώ προφανώς για τους κυρίους που θα δείτε στα αρχαία θρησκευτικά κείμενα, the lords στα αγγλικά, στο King James Version of the Bible, ας πούμε, το αναφέρουμε και πώς λέγονται και εκεί, και προφανώς αναφέρονται στους αγγέλους. Λοιπόν και είναι νεφιλίμ φυσικά είναι οι εκπαισώντες άγγελοι, οι δαίμονες δηλαδή. Αλλά οι οποίοι όμως δεν πάβουν να είναι ε, ή του Θεού επίσης ε, Το πρόβλημα με αυτά είναι ότι τα εβραϊκά δεν έχουν εντά. Δηλαδή τον νεφιλίμ γράφεται νι φι λάμδα μι Αν θα το γράφαμε τον εβραϊκό τρόπο στα ελληνικά Και το, ο, ο ενικός νι φι λάμδα νεφλ. Ε, κατά άλλους νεφλή Α, ε, η λέξη αυτή η νεφιλήμ σημαίνει οι πεπτοκότες δηλαδή οι εκπεσόντες, όπως το λέμε επίσης στα αγγλικά θα το λέγαμε the fallen ones δεν έχουν φυσικά καμία σχέση με τις νεφέλες θα μιλήσουμε τώρα εδώ και για τις νεφέλες αφού ουρανολογούμε και έτσι λοιπόν ε, ε, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε οτιδήποτε πέφτει από τον ουρανο, ας πούμε ως ε, νεφιλίμ. Γιατί υποτίθεται ότι τα όντα αυτά έχουν εκπέσει από το βασίλειο των ουρανών στη γη. Μιλάμε για την μεγάλη πτώση η οποία ε, έχει συνδεθεί και με την πτώση του ανθρώπου αλλά μιλάμε εδώ για την πτώση των αγγέλων που σταμάτησε με εκείνο το θρυλικό στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου ε, που υπόθηκε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ γιατί ο πόλεμος στην ουσία ήτανε μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και αυτών που συντάχθηκαν των αγγέλων, των ταγμάτων των αγγέλων που συντάχθηκαν μαζί με τον Μιχαήλ και των ταγμάτων των αγγέλων που ακολούθησαν την επανάσταση του Εοσφόρου, που ήταν επίσης αρχάγγελος. Και κατά τη διάρκεια του, όπως λέει και η, η γραφή, «και έγινε πόλεμος εν το ουρανό», Αυτού του ουρανίου πολέμου έγιναν αυτές οι καταστάσεις που οδήγησαν στην πτώση αυτών των αγγέλων, των εκπεσόντων, των νεφιλίμ. Γίνεται βέβαια, υπάρχει μεγάλη συζήτηση που το συζητάω εγώ και στο Μυστικό Πόλεμο. Μπορείτε να το διαβάσετε. Είναι στην ουσία εκείνο το κεφάλαιο από το πρώτο μου βιβλίο για την κούφια γη, επαυξημένο, κάπω αναθεωρημένο, με περισσότερε που υπάρχει στο βιβλίο μου το πρώτο βιβλίο γιατί πρόσφατα έχει βγει και το βιβλίο 2 του Μυστικού Πολέμου. Μπορείτε να τα βρείτε αυτά στο website του περιοδικού Strange, ε, όπου ε, θα βρείτε ένα, στο μενού ένα e και εκεί μέσα είναι τα βιβλία αυτά, καθώς και άλλα διαθέσιμα βιβλία μου. Δυστυχώς έχω πάρα πολλά βιβλία που είναι εξαντλημένα. Είναι περίπου 40 τον αριθμό τα βιβλία μου. Σιγά-σιγά ε, επιλεκτικά ε, κάποια θα επανεκδοθούν Λοιπόν, οι νεφιλίμ λοιπόν μεταφράζονται κακώς ε, στην, ε, στη γραφή ως γίγαντες. Ε, δεν επρόκειτο όμως για γίγαντες. Οι γίγαντες είναι το αποτέλεσμα της συνουσίας, της συνέβρεσης των νεφιλίμ με τις κόρες, τις θυγατέρες των ανθρώπων. Ε, η ιστορία αυτή υπάρχει σαν νύξη στην Γένεση. Από εκεί, σε εκείνο το σημείο, αρχίζει το βιβλίο του Ενόχ, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως απόκριφο ε, στην Παλαιά Διαθήκη και δεν ε, συμπεριλαμβάνεται μέσα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι απόκριφο χαρακτηρισμένο από τους Εβραίους, όχι από τις δικές μας χριστιανικές συνόδους. Μάλιστα, έχει τοποθετηθεί Ίσως και συνοδικά η γνώμη αρκετών πατέρων της Εκκλησίας ότι το βιβλίο του Ενόχ ε, χαρακτηρίστηκε απόκριφο από τους Εβραίους ε, μετά Χριστών ε, διότι ήθελαν να αποκριφεί το γεγονός ότι μέσα στο βιβλίο του Ενόχ ε, ε, ε, υπάρχουν ενίξεις σαν προφητικές ας το πούμε ενίξεις, για την εμφάνιση του ε, μεσία του Ιησού Χριστού διότι οι Εβραίοι θέλησαν να το αποκρύψουν αυτό και έτσι κάναν απόκριφο όλο το βιβλίο του Ενόχ. Ενώ εκ πρώτης όψης τουλάχιστον φαίνεται ότι έγινε απόκριφο ακριβώς επειδή μιλάει για αυτό το ζήτημα το οποίο είναι μυστικιστικό με τους αγγέλους που πήγαν με τις θυγατέρες των ανθρώπων. Όλη η ιστορία είναι εκεί στο βιβλίο του Ενώχ. Λοιπόν, ε, ε, έτσι λοιπόν, καταρχάς παραπέμπω τους ενδιαφερόμενους το κεφάλαιο στο βιβλίο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος» ε, είναι φιλή μεναντίον ελοχή μου, «Ο Μυστικός Πόλεμος των ιών του Θεού». Ένα μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος», το πρώτο βιβλίο. Ε, και κατά δεύτερη φάση, συνοδευτικά, στο βιβλίο του Ενόχ Αλλά θα το συναντήσετε το ζήτημα αυτό. Εμφανίζεται τέσσερις φορές στην υπαρκτή ε, ε, διαθήκη, την παλαιά διαθήκη, ως... Ε, Ω γίγαντες τους μεταφράζουν, ενώ οι γίγαντες ήταν το αποτέλεσμα, αυτοί που γέννησαν οι θυγατέρες των ανθρώπων που πήγαν με τους νεφιλίμου. Και μάλιστα θα βρείτε εκεί ότι εξαιτίας τους, επειδή εμφανίστηκαν αυτοί, έγινε ο κατακλίσμος, ο κατακλυσμός του ΝΟΕ. Ο Θεός θέλησε να τους εξαφανίσει την φυλή αυτή, αλλά και το προβληματικό αυτό ανθρώπινο γένος, σω αυτό μα παραπέμπει και σε λεγόμενα του Ισιόδου. Είναι μεγάλη συζήτηση ε, για τα γέννη των ανθρώπων, και έτσι λοιπόν ε, ε, γίνεται ο κατακλυσμός για να εξαφανιστούν αυτοί. Όμω ε, του αναφέρει ω Ανακίν, διότι ένας από αυτού λεγόταν Ανακ, εξού και ο Σκάι Skywalker στο Star Wars, από εκεί το έχουν πάρει. Ε, ότι του ανακαλύπτουν μετά οι Ισραηλίτε ξανά στη γη Χαναάν, η οποία είναι γη Επαγγελία και στέλνουν εκεί κατασκόπου να δουν τι γίνεται με τους και βλέπουνε τους, ε, νεφιλίμ, τους του Χανανίτε και βλέπουν τους Νεφιλίμ, του γιου του Ανάκ. Του Ανακίμ. Και μάλιστα λένε στην αναφορά του, όταν επιστρέφουν στου Ισραηλίτε στο στατόπεδο των Ισραηλιτών, πριν γίνει ο πόλεμο εκεί στη Χαναάν για να την καταλάβουν, ότι ήμασταν μπροστά του λέει σαν ακρίδε. Οι αυτοί. Λοιπόν. Ε... Τώρα, παραπέμπω του αληθινά ενδιαφερόμενου, στις πάση περιπτώσει, στο βιβλίο μου για το Μυστικό Πόλεμο, στο κεφάλαιο το συγκεκριμένο. Ε, Μην δίνετε βέβαια καμία σημασία στο ότι έχετε ακούσει ω τώρα τι διαστρεβλώσει του παλιού μου βιβλίου Κουφιαγή από του τηλεπολιτέ, που μαζί με αυτά εδώ λένε και διάφορα φανταστικά πράγματα τελείω. Το βγάζουν από το μυαλό του, διαστρεβλωμένα, με λάθο προφορέ, με λάθο ονόματα και με ονόματα επίση που βγάζουν από το μυαλό του, χαλτσέχ, με τσέχ, διάφορα τέτοια. Χάλκινα βιβλία που δεν υπάρχουν, διάφορα, τέλος πάντων, διάφορα σενάρια φανταστικά που κάποιος που θέλει να παρουσιαστεί ως γνώστης ε, τα βγάζει από το μυαλό του για να λέει πράγματα που οι άλλοι δεν γνωρίζουν και να του δώσουν κάποια σημασία για να μπορέσει να πουλήσει τα ψευτοβιβλία. Ε, αυτή είναι η δική μου άδωση, κατασέτω, την έχω πει επαρδείμενες. Φυσικά μπορώ να τα αποδείξω όσα λέω έτσι. Σε όποιον έντονα ενδιαφερόμενο. Αλλά αποδεικνύεται και από μόνα του. Λοιπόν, οι νεφέλε τώρα. Τι είναι αυτή η ιστορία με τι νεφέλε. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Μια και κάνουμε μια ουρανολογία αυτή τη στιγμή. Αν και είναι και ένα ωραίο θέμα το οποίο θα μπορούσα να το κάνω και ένα ωραίο κείμενο. Ε, έχω αναφερθεί βέβαια σε αυτά στο παρελθόν. Αλλά όχι με ένα πλήρε κείμενο μόνο γι' αυτό. Ε, σω το κάνω τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά α κάνω κάποια ανοίξη τώρα σημειολογικά, μια και αναφερόμαστε για ε, τους ουρανούς και την ουρανολογία μας και το climb the sky. Πολλοί νομίζουν, το παρακολουθώ έτσι που συζητάνε άνθρωποι για αυτά τα ζητήματα, ε, επειδή έχει υποθεί ότι ε, η δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα γίνει, θα εμφανιστεί ο, ο Χριστός ως βασιλέας μαζί με τα τάγματα των αγγένων επάνω στις νεφέλες στον ουρανό, ε, επειδή έχει αναφερθεί η λέξη νεφέλες, όντως, σε αυτό εδώ, όντως, ε, μπερδεύουν την φάση και νομίζουν ότι το νεφέλι οι νεφέλες σημαίνει σύννεφα ενώ σύννεφο σημαίνει νεφος είναι το νεφος είναι το σύννεφο όχι η νεφέλη είναι μια άλλη ιστορία η νεφέλη ε, και, και φυσικά δεν έχει σχέση με τους νεφίλοι απλώς ε, έχει ενδιαφέρον παρόλα αυτά που είναι έτσι, θυμίζει λίγο η ονομασία αυτή τη νεφέλες και θα καταλάβετε ακριβώς γιατί αποκτάει κάποιο ενδιαφέρον. Ε, μάλιστα, για να σας προειδεάσω σε αυτά που θα πω τώρα, θέλω να σας πω ότι έχετε όλοι παρατηρήσει αυτές τις φωτογραφίες και εγώ ο ίδιος έχω δει πάρα πολλές φορές και έχω βγάλει και εγώ τα δύο φωτογραφίες από σύννεφα, τα οποία είναι τα λεγόμενα lenticular, lenticular clouds, τα θα λέγαμε φακοειδή σύννεφα, τα οποία μοιάζουν σαν οι δίσκοι. Ε, χωρίς άλλα σύννεφα γύρω του. έτσι μοναδικά. Σαν να είναι δηλαδή εκεί πέρα ένα σκάφος, το οποίο έχει κάνει κάποια, ε, κα, κάποιο με ένα σύννεφος, ανακρύβεται μέσα στο σύννεφο και το σύννεφο έχει πάρει, επειδή ακολουθεί το περίγραμμά του πάνω κάτω, έχει πάρει το σχήμα του υπταμένου δίσκου. Λοιπόν, ε, αυτές είναι οι εφέλες. Και θα καταλάβετε ακριβώς γιατί το λέω. Σας προειδάζω απλώς με αυτό που είπα. Λοιπόν, ας το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Ας πάμε, φυσικά θα πρέπει να ανατρέξουμε στα αρχαία ελληνικά και κατ' επέκταση στην αρχαιότητα και στην αρχαία ελληνική μυθολογία και στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Λοιπόν, ε, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε με τις νεφέλες. Με, μάλλον με την νεφέλη. Γιατί στην πραγματικότητα, αν το δείτε λίγο πιο σωστά το πράγμα, ε, μιλάμε για την νεφέλη και όχι τόσο για τις νεφέλες. Αλλά θα σας εξηγήσω πώς έγινε αυτή η αλλαγή στο όνομα από τον ελληνικό στο πληθυντικό. Λοιπόν, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία η Νεφέλη είναι εκείνο το σύννεφο το νεφος δηλαδή το οποίο το πήρε ο Ζεύς και με αυτό δημιούργησε την εικόνα της ήρας δηλαδή μια ας την πούμε νεφο -ύρα. Δηλαδή μία Ήρα που αποτελείται από ένα νεφοειδές υλικό. Ένα φάντασμα με λίγα λόγια, έτσι; ένα, θα το λέγαμε ένα φάσμα. Λοιπόν με αυτό ήθελε να ξεγελάσει τον Ιξίωνα σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Ο Ιξίωνας ήταν ένας τύπος λοιπόν ο οποίος είχε ερωτευτεί την Ήρα και α, αυτό το θεώρησε μεγάλη προσβολή ο Δίας. Και ήθελε να ε, παρασύρει, ήθελε να τιμωρήσει τον Ιξίον αυτόν. Και, αλλά αυτός δεν είχε κάνει κάποια κίνηση προς την ήρα. Και, και ήθελε να τον παρασύρει να, να κάνει αυτή την κίνηση προς την ήρα, την ερωτική. Αλλά φυσικά δεν ήθελε να διακινδυνεύσει τη γυναίκα του την ήρα για να τον αναγκάσει να κάνει αυτή την κίνηση, οπότε έφτιαξε μια επίπλαστη ήρα, μια φασματική ήρα. χρησιμοποιώντα ένα νεφος το, το οποίο είναι η νεφέλη. Λοιπόν... Ε, και έτσι βλέποντα την ε, ο Ιξίωνας δεν πρόκειται, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και επιτέθηκε όπως λένε στην ε, Ήρα, δηλαδή στην Εφέλη ε, και από την Εφέλη κατάφερε να συνολισιαστεί μας την Εφέλη, από την Εφέλη αυτή προέρχονται οι κένταβροι. Δηλαδή γεννήθηκαν οι Κένταυροι. Ε, τώρα, η Εφέλη αυτή συνέχισε να, συνέχισε να υπάρχει. Δηλαδή αυτό το on, το οποίο είναι εύπλαστο, θα το λέγαμε, στα σύγχρονα αγγλικά θα το λέγαμε shifter. Δηλαδή ένα on που μπορεί να παίρνει ό,τι σχήμα θέλει. Δηλαδή να γίνεται μια γυναίκα α, μετά μια γυναίκα β, μετά ένας άντρας γ, μετά μια χελώνα, μια φάλαινα, μια πεταλούδα, μια ό,τι θέλει. Λοιπόν, φυσικά τιμωρήθηκε ο εξίωνας με τη γνωστή τιμωρία από τον Δία. Ε, η Νεφέλη μετά παντρεύτηκε τον Αθάμα και είχανε δύο παιδιά, δίδυμα, τον Φρίξο και την Έλλη. Δηλαδή, προσέξτε, η ιστορία με τον Φρίξο και την Έλλη και ό,τι επακολουθεί προέρχεται από την Νεφέλη που τη δημιούργησε ο Δίας ως shapeshifter. Λοιπόν, ε, ο Αθάμας όμως μετά ε, παρόλο που γεννάει το Φρίξο και την Έλλη η Νεφέλη ε, και το Έλλη βέβαια είναι, προέρχεται από τον Νεφέλη Έλλη ε, ο Αθάμας την αφήνει την Νεφέλη και παντρεύεται την Ινώ την οποία έχει ερωτευτεί ε, η οποία μη θέλοντας να υπάρχουν τα παιδιά του, του Αθάμα από την Νεφέλη κάνει μια συνωμοσία θα το πούμε έτσι πολύ μουχθηρή. Για να ξεφορτωθεί τα δίδυμα αυτά. Και οπότε για να το πετύχει αυτό κάνει μια μαγεία με την οποία αποτυγχάνουν οι σοδιές ε, των αγροτών. Και οι τοπικοί αυτοί οι αγρότες που έγινε αυτή η καταστροφή στις σοδιές επειδή είδαν ότι όλες τις οδηγές τους πάσης φίσους καταστράφηκαν κατάλαβαν ότι κάτι παράξενο παίζει και πήγαν να το ένα δικό τους μαντίο μια μάντισα δηλαδή η νότορα αυτή η συνομότητα που τα κάνει αυτά η μάγισσα δωροδοκεί ε, ε, κάποιους ανθρώπους και τους στέλνει στο μαντίο να ε, το δορδοκίσουν επίσης και να πούνε ψέματα για τον λόγο που καταστράφηκαν οι σοδιές. Και, ε, και εκπέμπουν λοιπόν προς τον πληθυσμό τον χρησμό ότι για να σταματήσει η καταστροφή των σοδιών πρέπει να γίνει η θυσία του φρήξου, δηλαδή να κάνουν ανθρωποθεσία. Να θυσιάσουν τον φρίξο. Λοιπόν, αλλά πριν μπορέσουν οι ντόπιοι και οι αυτοί, να ανθρωποθεσιάσουν τον Φρίξο ο Φρίξος και η Γιέλη σώζονται από ένα υπτάμενο χρυσόμαλο κρυό τον οποίον τον στέλνει η μητέρα τους η Νεφέλη. Μάλιστα αρχαίοι συγγραφείς που έχουν σε αυτόν τον μύθο υποστηρίζουν ότι αυτό το χρυσόμαλο ε, κρυάρι ήταν η Νεφέλη που ήταν shape sister και μπορούσε να μεταμορφωθεί σε ένα τέτοιο όν. Εμπάσχερτος ο, επί... ο, ο, ο πιο γνωστός μύθος λέει ότι είναι Νεφέλη τον στέλνει αυτόν τον κρυό τον χρυσόμαλο. Ο Φρίξος και η Έλλη λοιπόν καβαλάνε το κριάρι και ξεφεύγουνε και πηγαίνουνε προς την Ιωνία ε, οι πετώντας. Αλλά έχουν καθοδηγηθεί από την Εφέλη, ή δεν ξέρουμε από ποιον, ίσως και από τον ίδιο τον κρυό, να μην κοιτάνε κάτω, καθώς πετούν. Όπως ίσως σου λένε, τον σκαρφαλώνει σε ψηλά μέρη, τον πόσο ο μάλλον το να στον ουρανό, να μην κοιτάς κάτω. Η Έλλη παρόλα αυτά, κοίταξε προς τα κάτω. Εδώ τώρα έχουμε μια φάση που επαναλαμβάνεται, αν το προσέξατε. Υπάρχει και σε άλλου μύθου και σε άλλε καταστάσει αυτή η φάση, μη κοιτάξει. Σα θυμίζω τον Ορφέα που παίρνει την νεκρή ευρυδίκη, τον έρωτά του, από τον Άδη. Που συγκινείται ο Άδης από το τραγούδι του Ορφέα και του δίνει την ευρυδίκη και την ανεβάζει προ τα πάνω να τη βγάλει από, την, από τον κάτω κόσμο. Αλλά έχει καθοδηγηθεί να μην γυρίσει να την κοιτάξει, διότι θα χαθεί. Αυτό πρώτα θα το κάνει. Και έτσι χάνεται η ευρυδίκη και ξαναπηγαίνει πάλι στον κάτω κόσμο. Ταυτόχρονα θυμόμαστε και τη γυναίκα του Λότ. Που δεν έπρεπε να γυρίσει να κοιτάξει την καταστροφή των σοδόμων. Ε, Παρ' όλα αυτά γύρισε και το είδε και μετατράπηκε σε στήλη άλατο. Και άλλα πολλά μπορώ να αναφέρω, τώρα να μην σα τρώω το χρόνο. Έχουμε αυτή την επανάληψη: Να μην κοιτάξουν προ τα κάτω, λοιπόν. Η Έλλη κοιτάει προ τα κάτω και επειδή κοιτάει, πέφτει από το πτάμενο κρυάρι και πέφτει στον Ελίσσποντο, που παίρνει το όνομά τη. Ε, ο Πόντο είναι η θάλασσα, εκεί το πέρασμα το θαλάσσιο, και η Έλλη Ελίσσποντο που σημαίνει η θάλασσα της Έλλης, έτσι, και πνίγεται. Ο Φρίξος παρόλα αυτά δεν κοιτάει κάτω και επιβιώνει και φτάνει στην Κολχίδα, όπου εκεί τον υποδέχεται ο βασιλέας ο Αΐτης και ε, στην φάση αυτή τον υποστηρίζει, τον φιλοξενεί και λοιπά, και τελικά τον παντρεύει με την κόρη του, την Χαλκιόπη. Έχει ενδιαφέρον εδώ αυτό, στα αρχαία ελληνικά Χαλκιόπη, σημαίνει αυτή που έχει χάλκινη όψη όψη από χαλκό. Εμπάσαιρτος. Ε, και για να δείξει την ευγνωμοσύνη του ο Φρίξος προς τον βασιλιά τον Αΐτη ε, που του δίνει την κόρη του και τον φιλοξανεί και τον προστατεύει, του δίνει το χρυσό μαλοδέρας. Δηλαδή το χρυσό μαλλί δέρας σημαίνει η γούνα, το τρίχωμα το χρυσό τρίχωμα, το χρυσό, τη χρυσή γούνα, το χρυσό αυτό του χρυσού κρυαριού το οποίο δεν μας λένε στο ενδιάμεσο οι μύθοι αυτοί, τι απέγινε το κρυάρι και τελικά το, το γδάρανε πέθανε ας πούμε εν πάση περιπτώσει το οποίο ο βασιλιάς το κρεμάει σε ένα δέντρο στο βασιλείο του αυτό είναι το χρυσό μαλοδέρας το οποίο αργότερα γίνεται ε, η αργοναυτική εκστρατεία με τον Ιάσονα και τους αργοναύτες και με την Αργό για να πάρει να το βρουνε και να το πάρουν στην Κολχίδα όπου εκεί γνωρίζει και τη μύδια, τη Μεγάλη Μάγισσα της Κολχίδος κλπ. κλπ. Επομένω. τι βλέπουμε εδώ βλέπουμε μια αλυσιδωτή αντίδραση μια ε, γεγονότα που το ένα φέρνει το άλλο δηλαδή έχουμε έναν έρωτα του Ιξίωνα προς την Ήρα και τον Δία ο οποίος θέλει να ξεφροτωθεί τον Ιξίωνα που κατασκευάζει την Εφέλη από νέφη, από σύννεφα, ένα φάσμα, το, μια οντότητα η οποία είναι shapeshifter, η οποία ξεγελάει τον τη τιμωρείται ο Ξύνο γιατί πήγε να πάει με την μοίρα, πηγαίνοντα με, με την Εφέλη αυτή, δημιουργούνται οι κένταβροι, και έπειτα αυτή η Εφέλη παντρεύεται, όπω είπα, τον Αθάμα, που γεννούν το φρίξτο και την έλλη, που προκαλούν την αργοναυτική εκστρατεία. Η αργοναυτική εκστρατεία, δηλαδή, οφείλει την ύπαρξή τη στην Εφέλη επίση. Και έχουμε και αυτή την ιστορία την παράξενη με την αργό του τι είδου σκάφο ήταν. Λοιπόν, επομένως, ε... ταυτόχρονα εγώ πρώτη φορά το συνάντησα αυτό σε ένα κείμενο του C.S. Lewis για την ωραία Ελένη όπου υποστήριζε ότι ο Πάρης δεν απήγα για την κανονική Ελένη την οποία την είχε φυγαδεύσει ο ερμή στην Αίγυπτο αλλά μία νεφέλη η οποία είχε τη μορφή της Ελένης ένα σειψίφτερ δηλαδή είναι μια νεφελη η οποια ειχε τη μορφη της Ελένη, ανοιγματική και πολύ παράξενη ιστορία που θέλει πολύ μελέτη αυτό το πράγμα εγώ πρώτη φορά σα είπα το συνάντησα σε ένα δοκίμιο του CS Lewis για το ζήτημα το οποίο το μετέτρεψε σε ένα διήγημα το οποίο μπορεί κάποιο να ανακαλύψει και να το διαβάσει ε, και υπάρχει λοιπόν αυτή η μυστικιστική ιστορία πίσω από, τον, από την ιστορία της Ωραίας Ελένης. Τώρα, προσέξτε τώρα αυτό. στο πληθυντικό τώρα, νεφελές σημαίνει πολλά τέτοια όντα, πολλά τέτοια νεφωσέοι ψήφτερες. Πού εμφανίζονται για πρώτη φορά στον πληθυντικό? Εμφανίζονται για πρώτη φορά στην αρχαιότητα στο δράμα του Εσχύλου «Προμηθεύς δεσμό τη. Εκεί είναι, εμφανίζεται ένας από τους σύλλογες, είναι ο Άτλαντας ο οποίος μαθαίνουμε ότι κρατά τη γη στην πλάτη του. Ε, στην πραγματικότητα σύμφωνα με την ελληνική κοσμογονία, ελληνική μυθολογία, η γη κρατιέται από τις Ηράκλιες στήλες που έστεισε ο Ηρακλής εκεί ο, ε, απελευθερώνοντας τον Άτλαντα αλλά τέλος πάντων εδώ έχουμε μια άλλη φάση είναι ο ίδιος ο Άτλαντας ο οποίος διηγείται το πως κατέληξε να κρατάει αυτός ο Τιτάνας τη γη στη, ε, και, ε, στην πλάτη του αυτό τώρα το διηγείται στις Νεφέλες οι οποίες παρουσιάζονται σαν μια ομάδα μια παρέα ας πούμε από όμορφες πολύ ε, ε, γυναίκες νύμφες ε, που θα μπορούσε κάποιος να τις παρομοιάσει με τις Αιάδες ή κάτι τέτοιο, οι οποίες εμφανίζονται σαν νύμφες των νεφών. Νεφελονύμφες δηλαδή. Αυτό που στη μετέπειτα, έτσι, στο μετέπειτα μυστικισμό των επόμενων αιώνων, προφανώς με αυτό ταυτίζεται, ονομάζονται συλφίδες ή θα τι βρείτε στα αγγλικά ως sylphs, s y -L -P -H -S, S-Y-L-P-H-S. s Συλφίδες. Μάλιστα, για αυτούς τους συλφίδες ή τις συλφίδες αναφέρει πάρα πολλά ένα πολύ απαγορευμένο και θρηλικο και μυστικιστικό πολύ σύγγραμμα του αβατε Monfoucault de Villar, το Comte de Gabalice. Για όσους το έχετε ακουστά. Εκεί αναφέρονται λοιπόν αυτοί οι κάτοικοι των ουρανών, ότι υπάρχει ένας παράλληλο κόσμος στον ουρανό και τα όντα αυτά ονομάζονται συλφίδες. Αυτό φυσικά συνδέεται συνωμοσιολογικά με την, ε, αυτή την ουράνια χώρα, που την έκανε γνωστή ο Ζακ Βαλέ, με το παλιό βιβλίο του Passport του Μαγόνια, με την Μαγόνια Και με εκείνο το περιστατικό των ε, νεφελών, που κατέβαιναν από το ουράνιο βασίλειο σε μια περιοχή της Γαλλίας, όπου ο επίσκοπος Άγκομπαρντ... Ε, Τέλο πάντων, δεν έχω έχουν διηγηθεί την ιστορία που νομίζαν ότι είναι μάγοι που καταστρέφουν τι οδιέ πάλι. Ε, και έγινε μια ολόκληρη ιστορία να θανατωθούν. Αλλά επ, επενέβη ο επίσκοπο και του γλίτωσε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Φανταστικά ενώ του είχαν δει, δει με τα μάτια του. Και στην πραγματικότητα είχαν δει κάποιου απαχθέντε από αυτού που του επέστρεψαν. Και νόμιζαν ότι ήταν αυτοί. Τέλο πάντων, μια ιστορία πολύ ωραία. Το μαγκόνι αυτό. Αυτοί λέγανε λοιπόν. Ότι ερχόμαστε από μια ουράνια χώρα που λέγεται Μαγκόνια. Και έτσι έδωσε αυτό τον τίτλο στο βιβλίο του Ζακ Βαλέ, Passport του Μαγκόνια, μαζί με κάποια βιβλία του Τζον Κιλ, είναι αυτό το βιβλίο του Ζακ Βαλέ. Το βιβλίο στο οποίο για πρώτη φορά υποστηρίζεται, μάλλον ανοιχνεύεται, η μεγάλη και στενή σχέση των περιστατικών που έχουν να κάνουν μεταξωτικά με, με του λεγόμενου αυτού aliens και τι απαγωγέ και τι εμφανίσει και πώ Δηλαδή, εντοπίζει ο Ζακ Βαλέ, την ομοιότητα την εντελώς ομοιότητα των περιστατικών αυτών από την λαογραφία της πεπιθύνσης αυτές. Ε, στο βιβλίο το αυτό το Passport του Μαγκόνια. Λοιπόν, ε, έτσι λοιπόν έχουμε στον Εσχύλο στον Προμηθεαδεσμό ότι ο Άτλαντας διηγείται την ιστορία του, έτσι δηλαδή ενημερώνεται ο αναγνώστης για την ιστορία του Άτλαντα επειδή τη διηγείται ο ίδιος ο Άτλαντας στις νεφέλες σε αυτές τις Νύμφες των Νεφών ή αργότερα, Σιλφίδε. Ε, αυτή είναι η αργοτερα συλφιδες αυτη ειναι η αναφορα που έχουμε ε, για τις νεφέλες. Τώρα, πασίγνωστο βέβαια είναι ο τίτλο του ε, Αριστοφάνη. Το, οι νεφέλε του Αριστοφάνη που ε, έγραψε και έπαιξε σαν θεατρικό σε κάποιο φεστιβάλ, θεατρικό φεστιβάλ, α το πούμε τη εποχή όπου όμως δεν πήρε την πρώτη θέση, δεν ήταν το καλύτερο έργο, πήρε την τρίτη ή την τέταρτη θέση, αν θυμάμαι, το 423 π.Χ. Ε, είναι φέλεστο το Αριστοφάνη Αυτός ήταν ένας άνθρωπος της σκοτεινής αρνητική παράταξης της εποχής. Ένα μοχθηρό, κακό, κοινικό και ε, πολύ κακό πλάσμα ο Αριστοφάνης. Κακός είναι τόσο ε, γνωστός και τόσο διάσημος του θεατρικού χώρου, Είναι γιατί και η αντίστοιχη της σκοτεινής ανετικής παράταξης στο Μυστικό Πόλεμο οι σύγχρονοι τον ε, προωθούν και ανεβάζουν ακόμα και διασκευασμένα θεατρικά του έργα ακριβώς επειδή ήταν τους ε, Στις νεφέλες λοιπόν του Αριστοφάνη δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ε, με αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Ε, από εκεί προέρχεται μάλιστα και η λέξη εθεροβάμων από τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Προφανώς ίσως ε, να υπήρχε συζήτηση με, την, με τον τίτλο αυτόν και πριν, αλλά κατεγραμμένα για πρώτη φορά το έχουμε στις νεφέλες του Αριστοφάνη. Θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι ένας τιμητικός τίτλος, τον οποίον δέχομαι και εγώ, είμαι και εγώ εθεροβάμων, αυτός δηλαδή που βαδίζει προς τους εθέρες. Αυτό που στα αγγλικά θα το λέγαμε Skywalker, έτσι. Ο ουρανοβάτη, δηλαδή. Αυτό του καρφαλώνει και βυματίζει στον ουρανό. Βέβαια, στο Star Wars που έχουμε και τον Anakin Skywalker, έχουμε και τον Luke Skywalker, δηλαδή τον Luke, αυτό το Lucas είναι από το Lux, είναι από το Leak και κλπ. Είναι το φως, ο φωτινός ο λαμπερός. Δηλαδή, έχουμε τον φωτινό εθεροβάμονα. Luke Skywalker. Λοιπόν, οι νεφέλε γράφτηκαν αποκλειστικά για να δυσφημιστεί η φιλοσοφία, η φιλόσοφη. οι ε, φιλόσοφοι δεν ήταν αποδεκτή στην κοινωνία της αρχαίας Αθήνας, οι περισσότεροι. Αντιμετώπισαν πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Γνωρίζετε βέβαια το πιο γνωστό από αυτές τις περιπτώσεις, πιο γνωστή από αυτές τις περιπτώσεις, την περίπτωση του Σοκράτη, των οποίων σκοτώσανε. Αναφέρω εγώ, μια και μιλάμε για τους ουρανού και για να τον θυμηθούμε σήμερα, τον αναξαγόρα ο οποίος καταδικάστηκε επίσης σε θάνατο όπως ο Σοκράτης, Ήταν όμως, είχε την τύχη όμως να είναι μαθητής του ο Περικλής και άλλοι έτσι ωραίοι της εποχής, οι οποίοι τον έπησαν σε αντίθεση με τον Σοκράτη που προσπαθούσαν επίσης οι μαθητέ του να τον πείσουν, τον έπησαν να, να δραπετεύσει πριν τον σκοτώσουν οι Αθηναίοι. Και δραπέτευσε λοιπόν ο Αναξαγόρας και τον κυνήγησε ο Αθηναϊκός στόλος. Αντιδραπέτευσε δηλαδή, με μια βάρκα και τον κυνήγησε ο Αθηναϊκό στόλος. Φανταστείτε να είστε σε μια βάρκα, να ξεφύγετε από του μοχθυρού αυτού ανθρώπου τη εποχή εκείνη του Μυστικού Πολέμου, γιατί στα πλαίσια του Μυστικού Πολέμου γίνονται όλα αυτά. Ε, και να σα κυνηγάει ο Αθηναϊκό στόλος. Σαν να λέμε, φανταστείτε να σα κυνηγάει ο έκτο Αμερικανικό στόλος Με τα αεροπλανοφόρα, με τα αυτά, έτσι, το αντίστοιχο τη εποχή. Και κατάφεραν φυσικά και τον βήθησαν, α πούμε, και τον πνίξανε. Τον σκοτώσανε. Ε, φυσικά καταδίκασα σε θάνατο και τον Αριστοτέλη την επόμενη στιγμή που πέθανε ο Μέγα Αλέξανδρο και λοιπά, και λοιπά Όλα αυτά τα βάσανα του τα διηγούμε άλλωστε στο βιβλίο μου Η Αλήθεια για του Αρχαίου Έλληνε Φιλόσοφου. Το οποίο έχει πανεκδοθεί από τι εκδόσει του το Κολέγιο και μπορείτε επίση να το ε, δείτε στο website του περιοδικού Strange. Εκεί στο σοπ e στα βιβλία είναι διαθέσιμο και το βιβλίο μου αυτό που έχει όλε τι ιστορίε και τα βάσανα. Και τις άγνωστες αυτές ιστορίες των φιλοσόφων, των Ελλήνων, των αρχαίων προγόνων μας. Των φιλοσόφων αυτών. Ε, η αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Λοιπόν, ο Αριστοφάνης λοιπόν, έπαιζε σε αυτή τη φάση το μυστικό πόλεμο της εποχής που ήθελε να σκοτώσουν τους φιλόσοφους. Και ιδιαίτερα τον Σοκράτη. Είχαν μανία με τον Σοκράτη, σκοτεινή παράδοση τη εποχής. Στο Μυστικό Πόλεμο, να δολοφονήσουν τον Σοκράτη. Δεν, επειδή ήταν πολύ αγαπητό όμω ο Σοκράτη σε κάποιου κύκλους και πολύ μισητό σε κάποιου άλλου, δεν μπορούσαν να το κάνουν εφανερά και κατάλαβαν ότι έπρεπε να τον κατηγορήσουν για κάτι για να τον καταδικάσει και να τον σκοτώσει η πολιτεία. Οι νεφέλε λοιπόν του Αριστοφάνη, τι οποίε πρωταγωνιστεί ο Σοκράτη, ε, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δίκη του Σοκράτη. Δηλαδή, έγινε ε, προπαγάνδα με τι νεφέλε του Αριστοφάνη στο μεγάλο κοινό. Στα θέατρα εναντίον του Σοκράτη, με αποτέλεσμα όταν λίγο καιρό μετά έγινε η δίκη του Σοκράτη, να μην αντιδράσουν στο αποτέλεσμα τη δίκη, τη καταδίκη του Σοκράτη. Ο πολίτη ο κόσμο, επειδή είχε παραμυθιαστεί από τι νεφέλες του Αριστοφάνη. Στι νεφέλες του Αριστοφάνη, ο, ο... ο Αριστοφάνη παρουσιάζει τον Σοκράτη ω απαταιώνα, ε, ω έναν άνθρωπο ο οποίο τον περιγράφει ακριβώ με τον ίδιο τρόπο με το κατηγορητήριο τη δίκη του Σοκράτη, ότι διαφθείρει του νέου. Και ότι εισάγει κενά δαιμόνια, δηλαδή νέου θεού και άλλα τέτοια. Και τον παρουσιάζει λοιπόν στο έργο, ψέματα δεν έκανε τυχαία πράγματα ο Σοκράτη, αλλά τον παρουσιάζει στο έργο να το κάνει. Οπότε αυτοί που το είδαν στην παράσταση θεωρούσαν ότι βλέπαν το Σοκράτη να το κάνει μετά στη μνήμη του, όταν κατηγορήθηκε ο Σοκράτη. Δεν βγήκε κάποιο να πει δηλαδή από το κοινό, Μα τι λέτε, Ο Σοκράτη δεν έχει κάνει τία πράγματα, γιατί τον είδα να τα κάνει στι νεφέλε του Αριστοφάνη. Και τους πέρασε έτσι για ένα mind control δηλαδή, τους σύγχυσε τη μνήμη τους προφανώ. Καταλαβαίνετε, επιρροή της κοινής γνώμης από τότε. Φανταστείτε δηλαδή έναν λαζόπουλο της εποχής, ο οποίος καταδίκασε τον Σοκράτη. Έπαιξε μεγάλο ρόλο λοιπόν οι εφέλεσ του Αριστοφάνη και για να γελιοποιήσει τον Σοκράτη, τον παρουσιάζει να περπατάει ένα και να, ε, θέλω, να συγκρούεται με τι κολόνε, γιατί είναι στον κόσμο του, και μετά τον παρουσιάζει πάνω στα σύννεφα. Να περπατάει πάνω στα σύννεφα, στον κόσμο του δηλαδή, και να λέει διάφορε φιλοσοφικέ ασυναρτησίε. ως εθεροβάμων. Επομένω, ο πρώτο εθεροβάμων ήταν ο Σοκράτη στι νεφέλες του Αριστοφάνη. Και έτσι έμεινε και ο τίτλο Εθεροβάμων, ο οποίο είναι τίτλο Ευγενία, το αναποδογυρίσαμε στη φωτεινή θετική παράδοξη από τότε και είναι ένα τίτλο ευγενία το εθεροβάμων, δηλαδή εθεροβάμων θα χαρακτηρίζαμε, α πούμε για παράδειγμα, ε, έναν ρομαντικό ποιητή, έναν ε, υπερβατικό φιλόσοφο, ε, έναν άνθρωπο ο οποίο ε, ξεφεύγει από τα εγκόσμια για να περιπλανηθεί στον κόσμο του πνεύματο κλπ, κλπ. Αυτοί οι σκοτεινοί τον βλέπουν με ένα αρνητικό τρόπο, αστείο, ότι προσπαθεί στα σύννεφα, είναι στον κόσμο του, είναι φευγάτο που λέμε, ονειροπαρμένο κλπ. Ενώ τελικά καταφέραμε ε, μέχρι σήμερα να αναποδογυρίσουμε τον τίτλο αυτόν σε ε, ε, φωτεινό τίτλο. Η σκοτεινή ήταν η πρόθεση, η αρχική του. Έτσι λοιπόν, ο Σοκράτη ήταν αυτός που βάδιζε στις Νεφέλες και γι' αυτό λέγεται Νεφέλες το έργο αυτό του Αριστοφάνη. Ε, και αυτά, αυτά είναι τα δύο στοιχεία που έχουμε από την αρχαία ελληνική δραματοποιία και κωμωδία που εμφανίζουν οι νεφέλες στον πληθυδικό οι νεφέλες των Εσχύλων στον Προμηθέα Δεσμότη νύμφες των νεφών τι οποίες μιλάει ο Άτλαντας και τους διηγείται την ιστορία του και στον Αριστοφάνη ε, με σκοπό να υποθεί ότι κατοικεί στις νεφέλες ο Σοκράτης και να κατηγορηθεί και να χρησιμοποιηθεί τελικά στο κατηγορητήριο αυτό. Σας θυμίζω τώρα όμως ότι ο Σοκράτης, στην α, δεν θυμάμαι αν είναι στο, Φέδων, στο Φέδωνα νομίζω είναι, ε, όπου διηγείται πως η περίπτατο υπεράνω της γης και περιέγραφε πως έβλεπε τη γη. Και την περιέγραψε ακριβέστατα, όπως βλέπουμε, τη γη από το διάστημα πλέον. Ε, σας, σας παραπέμπω λοιπόν στο Φέδωνα, αν θυμάμαι καλά είναι, του Πλάτωνα όπου ο Σοκράτης διηγείται για αυτή του την ε, υπερουράνια περιπέτεια αντίστοιχη με αυτήν του μυστικού διαστημικού σταθμού τον οποίον ελπίζω κάποιος εκεί έξω να ακούει την εκπομπή μας με ο Παντελής Γιαννουγκλάκης. Half your life you fly Half your life making trouble Half your life making it right One day I'm the exception Most days I'm just like most Some days I'm headed in the right direction And some days I ain't even close I'm a little bit steady, but still a little bit rolling stone I'm a little bit heaven, but still a little bit flesh and bone Little found, little don't know where I am I'm a little bit holy water, but still a little bit burning man Burning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 Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιάνουλακης. Εκπέμπουμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου από το μυστικό σκάφος μας εκεί κάτω προς τη γη, προς τους άγνωστους παραλήπτες την εκπομπή αυτή η οποία αναμεταδίδεται από το ίντερνετ Radio Albino 14 όπως κάθε τρίτη γύρω στις 10 τη νύχτα έτσι και σήμερα. Λάιβ εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό στις 14 Μαρτίου του 2023. Λοιπόν, συνεχίζω για τα περί των νεφελών. Οι νεφέλες, λοιπόν, ας πάρουμε αυτό το τίτλο του Αριστοφάνη, όπου κατηγορείται ο Σοκράτης μέσα στο έργο αυτό, ο Σαπατεώνας. Ε, ε, στην ουσία εξαπατά τον, αν θυμάμαι καλά, Στρεψιάδης λέγεται ο κεντρικός ήρωας κλπ. Ε, σας παραπέμπω έστω να δείτε την πλοκή στο διαδίκτυο μπορείτε να το αναζητήστε και να δείτε την μπλοκεί την αληθινή των νεφελών του Αριστοφάνη. Κατηγορείται λοιπόν ότι είναι στις νεφέλες και επίση σα υπενθύμησα ότι ο Πλάτονα διηγείται ότι ο Ισοκράτη διηγείται πώ υπερίπταται και βλέπει τη γη από ψηλά. Και την περιγράφει κανονικά, και φυσικά γνωρίζανε οι αρχαίοι ότι η γη ήταν ε, μια σφαίρα που κινείται στο διάστημα. Και το ξέρουμε αυτό από ένα σωρό πηγέ. Μία από αυτέ είναι και αυτή που το διηγείται ο Ισοκράτη. Πώς το βλέπει όμως ο Σοκράτης αυτό που μου κυψηλά. Δεν περιγράφει ο Σοκράτης πώς βρέθηκε εκεί πέρα. Δεν λέει ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, ότι με απαγάγανε, με πήραν ή το είδα σε ένα όνειρο ή whatever. Ε, πάντων αυτό ίσως να θέλει και μια ειδική συζήτηση την οποία δεν είμαι σε θέση να την κάνω αυτή τη στιγμή. Θέλει να υποθούν πολλά για να γίνουν κατανοητά αυτά. Ε, αλλά παρ' όλα αυτά όμω, σχετίζεται με τις αυτέ, δηλαδή, με φασματικά όντα ή αντικείμενα τα οποία αποτελούνται αρχικά από νέφη δηλαδή ίσως από εθέρα είναι εθερικά όντα δηλαδή ή εθερικά σκάφη ούτε εύκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς και να το συνδέσει με τους εθέριανς τους λεγόμενους δηλαδή με μία από τις βασικές θεωρίες ε, του Μιντ και άλλων ουφολόγων του 50 και του 60 που μιλήσανε για πρώτη φορά για τα εθερικά σκάφη και τους εθέριανς κλπ. Και και Εδώ τώρα κάνω ένα υπονοούμενο που μπορεί κάποιος να το διερευνήσει. Ε, υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό βιβλίο του, επίσης είναι βιβλία αυτά που μπορεί να βρει κανείς. Ένα άλλο βιβλίο είναι το They Live in the Sky, κατοικούν στον ουρανό του, James Trevor Constable και υπάρχουν και οι σχετικές φωτογραφίες με αυτά τα σίλφς. Αυτός είχε ε, επινοήσει μια ειδική φωτογραφική τεχνική και κάμερες με τις οποίες φωτογράφιζε ε, τον ουρανό κυρίως πάνω από ερήμους στην Αμερική και έβγαιναν ε, στις φωτογραφίες αόρατα ε, αόρατη σχηματισμή σκάφη ε, ή αυτά τα σίλφς Τέλο πάντων. Υπονοούμενα αυτά εδώ για τους βιβλιογραφικά ενδιαφερόμενους. Τα φύγω και στο βιβλίο για το μυστικό πόλεμο ο μυστικός πόλεμος βιβλίο 2 στο κεφάλαιο που μιλώ για τους παράλληλους κόσμους και τις εξοδιαστασιακές οντότητες. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που λέω αυτή τη στιγμή. Στο Μυστικό πόλεμος βιβλίο 2, το οποίο Μπορείτε να ανακαλύψετε επίσης το website του περιοδικού Strange. Βάζοντα περιοδικό Strange στο Google ή με τη διεύθυνση strangepavlaegnarts.com Το Egnarts είναι το Strange ανάποδα. Και στο website του Strange υπάρχει ένα e και τα βιβλία εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκεί και το μυστικό πόλεμο βιβλίο 1, βιβλίο 2 και την αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους που προανέφερα και άλλα βιβλία διαθέσιμα. Ελπίζω σύντομα να τα Αυξήσουμε με περισσότερε επανεκδόσει και με νέα βιβλία. Ήδη δουλεύω σε ένα νέο βιβλίο, το οποίο με έχει αναγκάσει να δουλέψω η συγκυβερνήτριά μου και ελπίζω να κάποια στιγμή να το ολοκληρώσω. Θα μου γελάει τώρα εδώ δίπλα μου, καθώ μπερδεύεται με αυτά τα οποία προσπαθεί να εντοπίσει εδώ στο ραντάρ του control panel. Της. Γνωρίζουμε ότι μα παρακολουθούν, οπότε μην ανησυχεί στην κυβερνήτρια, δεν το ανακαλύπτει πρώτη φορά. Λοιπόν, οι νεφέρες αυτές λοιπόν είναι αυτά τα, τα, αν γνώμη μου, είναι αυτά τα lenticular clouds, αυτά τα ε, φακοειδή σύννεφα, τα οποία ε, εμφανίζονται και ε, τα έχετε δει σε ωραίες έτσι, φωτογραφίες ή τα έχετε δει προσωπικά, εγώ επίσης τα έχω δει πολλές φορές. Αυτά είναι υποτίθεται οι νεφέρες. Και πάνω σε τέτοια, δηλαδή σε σκάφη εθερικά στις νεφέλες θα εμφανιστεί ο, ο Ιησούς κατά τη Δευτέρα Παρουσία και όχι στα νέφη. Μην μπερδεύετε δηλαδή τα σύννεφα με τις νεφέλες που είναι αυτό που σας περιγράφω τόση ώρα στα ελληνικά και έτσι χρησιμοποιείται και στα ε, και στα αγγλικά και στα ραζικλώσσες. Ε, δεν πρόκειται για τα νέφη όπως αντίστοιχα και δεν πρόκειται για τα νέφη στην περίπτωση των νεφιλίμ, των εκπεσόντων της εβραϊκής αρχαίας γραμματείας. Λοιπόν, η... τα είπαμε αυτά για τις νεφέλες. Ε... Καταλαβαίνετε ότι σηκώνει μεγάλη συζήτηση το ζήτημα. Χρειάζονται εκπομπές ολόκληρες για να συζητηθεί. Εδώ απλώς έκανα μια διαφωτιστική σημειολογία. Μπορείτε να οποιαδήποτε από τις λεπτομέρειες που είπα, να τις χρησιμοποιήσετε ώστε να τα συνδέσετε όλα αυτά μεταξύ τους και να βγάλετε μία άκρη εσείς που στα αλήθεια ενδιαφέρεστε για όλα αυτά και όχι απλά για παράξενες ιστορίες που α, έτσι κι αλλιώς ο Mister Strange σας διηγείται από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Λοιπόν, θα θυμίζω επίσης ότι... Έχουμε πολύ ωραίες λέξεις στα ελληνικά για τον ουρανό. Ε, Αναφέρθηκα ήδη στο, στον εθεροβάμονα, Αυτό υπάρχει και κανονικά σαν ουρανοβάμων. Προέρχεται από το ρήμα ουρανοβάτεο το, το αρχαίο και κατ' επέκταση ουρανοβάτης που σημαίνει αυτόν που ανεβαίνει στον ουρανό. Άλλωστε και η λέξη ανεβαίνω σημαίνει βένω άνω, βαδίζω προς τα πάνω. Climb the sky που λέμε και στον τίτλο της εκπομπής σήμερα, που είναι πολύ σημείο Κάποιο ο οποίος έρχεται από τον ουρανό είναι ουρανόθεν, που λέμε άνωθεν. έτσι. Και επίσης υπάρχει και πολύ ωραία μυστικιστική αρχαία ελληνική λέξη ουρανόπε. Με αλφαγιώτα το πες που σημαίνει το παιδί του ουρανού που ήρθε από τον ουρανό. Το βλέπουμε και στον ορφικό μυστικισμό, στα συνθηματικά που έχουν για να αναγνωρίζονται οι αρχαίοι μυστική ορφική μεταξύ του, όπου μεταξύ άλλων λένε Ουρανόπε είμαι. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι, δεν, δεν προέρχομαι από εδώ από την κατάσταση του κόσμου των ανθρώπων, είμαι εξοκοσμικό. Είτε λόγω των ασχολιών μου, είτε λόγω των επαφών μου, είτε λόγω του ότι δεν είμαι σταλίδια άνθρωπο. Είμαι ουρανόπε. Λοιπόν, και επίση. Ο, ουρανο, ο ουρανοπετής είναι αυτός που έπεσε από τον ουρανό. Αυτά τα σκάφη τώρα που καταρρίψαν είναι ουρανοπετέα. Δηλαδή πέσαν από τον ουρανό. Και φυσικά υπάρχει ο, ο ουρανοδρόμος. Δηλαδή αυτός που ε, ε, η ουρανοπόρος. Αυτός που διασχίζει τον ουρανό. Ε, Ουρανοβατέο λοιπόν, ουρανοβάμων και θεροβάμων. Τι νεφέλες. Ο ουρανό τώρα, επίση, και επίση εδώ μου δείχνει στην κυβέρνησή μου ένα σημείωμα τη, να το αναφέρω, ευχαριστώ, ε, ότι υπάρχει πολύ όμορφη λέξη ουρανοφόρο. Είναι αρχαίε ελληνικέ λέξει όλε αυτέ. Ουρανοφόρο, που σημαίνει αυτό που οδηγεί στον ουρανό. Δηλαδή, αν θα ήταν ένα άρμα που οδηγεί στον ουρανό, για παράδειγμα, θα ήταν ένα ουρανοφόρο άρμα. Για παράδειγμα. Ένα ένας δρόμο. δρόμος κλπ. Η... Είναι ένα πολύ ωραίος τίτλος τον οποίο θέλω να χρησιμοποιήσω σύντομα σε κάποιο κείμενό μου, θα το κάνω. Κλίμαξ ουρανοφόρος. Δηλαδή η σκάλα που οδηγεί στον ουρανό. Πώς το λέγανε οι παλιά, η Led Zeppelin, το κομμάτι της κυβερνήτριας. Stairway to heaven. Η... η σκάλα προς τον ουρανό. Stairway. Πολλοί τον μπερδεύουνε και το λένε «Starway to heaven». Δεν είναι «Starway», είναι «Stairway». Δηλαδή σκάλα προς τους ουρανούς. Φυσικά αυτά προφανώς είναι αναφορές στη σκάλα του Ιακώβ τη λεγόμενη, όπου ο Ιακώβ κοιμάται με προσκέφαλο μία πέτρα. Αυτή την πέτρα την έχω δει από κοντά. Ε, υποστηρίζουν οι Σκοτσέζοι ότι την έχουν μέσα στα ε, κοσμήματα του θρόνου της Σκοτίας. Αυτή η πέτρα βρίσκονταν, βρίσκονταν επί αιώνε την είχαν εκλέψει την πέτρα του Ιακώβ από τη Σκωτία οι Άγγλοι βασιλιάδες και βρισκόταν κάτω από το θρόνο της Αγγλίας, ενώ από το θρόνο το κάθισμα. Από κάτω ήταν αυτή η πέτρα, την οποία πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 10-15 χρόνια ε, αναγκάστηκαν τελικά με, την, με τις τάσεις αυτές που υπάρχουν για την ανεξαρτησία τη Σκοτίας να επιστρέψουν τα κοσμήματα του θρόνου του, του, του, του, του, του, του, των Σκοτσέζων οι Άγγλοι στους Σκοτσέζους και επιστρέψανε και την πέτρα αυτή την οποία την έχω δει και από κοντά μάλιστα έχουνε όπως είδα κάποιο έχει συνδέσει πάνω της αρχαιότατο προφανώ. κρίκο μεγάλο σιδερένιο Τη έχει μια τρύπα, δηλαδή, και υπάρχει ένα τεράστιο χαλκά πάνω σε αυτή την πέτρα, προς αυτό το βράχο, και μια μεγάλη αλυσίδα προφανώ για να μπορεί να το κρεμάς από κάπου, να το μεταφέρει, να το τραβήξει κλπ. Γιατί είναι μια μεγάλη βαριά πέτρα. Και το είδα, α πούμε, στο, το, το, το εξέτανα όταν τι ημέρε εκείνε έτυχε να βρίσκομαι εκεί. Που το υπο, υποδέχτηκαν την πέτρα αυτή στο κάστρο του Εδιμβούργου και την δείχνανε προ το κοινό, και ήμουν κι εγώ ένα από αυτού που την είδανε όταν έφτασε στη Σκοτία. Μου τη δείξαν εκεί. Οι φίλοι μου, οι Σκοτσέζοι, που ήταν του κινήματος της Ανεξαρτησίας της Σκοτίας, ένα, ένας ένα, μάλιστα στέλεχος τους επικεφαλής του κινήματος αυτού, ήταν ο Σον Κόνερη. Και βέβαια υποστηριχτή, υπάρχουν πολλοί, πολλά σελέμπριδις που είναι υποστηριχτέ της φάσης αυτής, όπως ο Μελ Γκίψον και Άλεξο και τον Μπρέιβχαρτ που έκανε. Λοιπόν, σε αυτή την πέτρα, λοιπόν, υποτίθεται την Beth-El, όπως λέγεται, που έχει και κάποια σημειολογική σχέση με την Beth-El-Hem, την Beth-El-Hem δηλαδή, εμπάρχει προηγόντας ότι είναι μια συζήτηση, την Beth-El που σημαίνει οίκος του Θεού. Beth είναι beth σπίτι, ειναι το beth που γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, το Beth, μετά το άλεφ. Beth, βέβαια φανερή σχέση με τα ελληνικά, αλεφ Alfa, Beth, β Beth. Ε, στα, στα εβραϊκά γράφεται β. Αφ. λοιπόν οπότε είναι το β το λένε μπεθ σημαίνει οίκος κάθε γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου σημαίνει και κάτι το βέθ σημαίνει σπίτι το γράμμα βιτα δηλαδή το δικό μας μπεθελ ο οίκος του Θεού πάνω σε αυτή την, την πέτρα την Bethel Ξάπλωσε στην εξοχή ο Ιακώβ να κοιμηθεί με προσκέφαλο την πέτρα αυτή και είδε στον ύπνο του την, μια κλίμακα στηριζόμενη επί της γης, η οποία χάνονταν στον ουρανό και είδε τους αγγέλους που ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Και άκουσε μια φωνή, τη φωνή του Θεού προφανώς, να του λέει «Ιδού η κατοίκησή σου θέλει είστε Η την δρόσον του ουρανού άνωθεν». Ιδού, λέει, η κατοικία σου που μπορεί να είναι η δρόσος του ουρανού άνωθεν. Λοιπόν, από τότε έχει μείνει διάσημη λοιπόν, αυτή η σκάλα του Ιακώβ. Στα ελληνικά λοιπόν, θα τη λέγαμε κλίμαξ ουρανοφόρος. Η κλίμακα που οδηγεί στον ουρανό. Το stairway to heaven δηλαδή, που λένε οι παλιά Ηλετζέπελ. Και άλλες τέτοιες πολλές εκφράσεις που, που σχετίζονται μυστικιστικώς με αυτό που σας εξηγώ. Είναι η πρόσβαση από τη γη στο βασίλειο των ουρανών, αυτή η κλίμακα, η οποία κατά άλλου είναι συμβολική, κατά άλλου όμως είναι ουσιαστική, είναι, είναι μία κλίμακα. Ένα βαθμωτό πεδίο, ας το πούμε έτσι. Ε, το, δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ε, στη θρησκεία μας ε, αναφέρεται συνέχεια και στην την Ιδιαθήκη η, το βασίλειο των ουρανών. Ο Χριστός δεν μιλάει για τον Παράδεισο, δεν λέει θα πάτε στον Παράδεισο, λέει θα μπείτε στο Βασίλειο των Ουρανών. Και τον ρωτάει ο Νικόδημος στο επίμαχο απόσπασμα του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ να το βρείτε, να το διαβάσετε. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που λέγονται στα Ευαγγέλια. Είναι ο διάλογος του Χριστού με τον Νικόδημο. Ο Νικόδημος ήταν ιερέας της εποχής, ας πούμε αρχιερέας, ο οποίο ήταν φύλλα προσκύμενος προς, προς τον Χριστό. Και μάλιστα ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ και λοιπά. είναι αυτοί οι οποίοι διασώζουν μετά το αίμα του Χριστού, υποτίθεται στον δισκοπότερο, τον Γκράλ. Ε, δεν θυμάμαι αν είναι ο τάφο στον οποίο βάζουν τον Χριστό, είναι του Νικόδημου ή του Ιωσήφ Εξαρημαθέα. Μάλλον του Ιωσήφ Εξαρημαθέα είναι μου λέει εδώ στην κυβερνήτριά μου. Εν πάση Λοιπόν, και υπάρχει αυτή η συζήτηση με τον Νικόδημο, πώ θα λέει θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Και του λέει ο Χριστό του Νικόδη μου: Πρέπει να αναγεννηθείτε άνωθεν. Να ξαναγεννηθείτε άνωθεν. Και λέει ο, ο Νικόδημος που τον παρουσιάζει και λίγο έτσι αφελή Λέει: Μα πώ θα γίνεται, Εγώ λέει: Γέρον, όν γίνεται να επιστρέψω στην κοιλία τη μητρός μου και να ξαναγεννηθώ ξανά, ενώ είμαι ένα γέρο. Και λέει: Καλά, λέει, εσύ είσαι δάσκαλο του Ισραήλ και δεν τα γνωρίζει, λέει, αυτά. Τον επιπλήτη δηλαδή ο Χριστό. Και του λέει: Εσύ είσαι ο αρχιερέα και δεν ξέρει τα μυστικά αυτά, Ε Όποιο από... έχει γεννηθεί από το πνεύμα, είναι πνεύμα. Όποιο έχει γεννηθεί από τη σάρκα, είναι σάρκα. Τον άνεμο, λέει, τον ακού, τον νιώθει, αλλά δεν ξέρει, δεν τον βλέπει, λέει, ούτε ξέρει, λέει, από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Γιατί μιλάει για τον άνεμο, γιατί μιλάει για το πνεύμα. Γιατί κυριολεκτικά, η λέξη πνεύμα σημαίνει την πνοή του ανέμου. Το ότι αυτό ο μύθο που λέει ότι ο, ο... ο Θεό εμφύσισε. Φύσηξε, λέει, στο, στο, στο χωμάτινο κατασκεύασμα και το έδωσε ζωή και λοιπά, το έδωσε πνεύμα, την πνοή του δηλαδή. Έτσι λοιπόν το πνεύμα είναι ο άνεμος και γι' αυτό αναφέρεται στον άνεμο, στο διάλογο αυτό ο Χριστός. Και λέει και πολλά άλλα. Πρέπει να αναγεννηθείτε, λέει, από ίδωρ και πνεύμα για να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε λοιπόν συνεχώς αναφορές για το Βασίλειο των Ουρανών, το οποίο δεν είναι εδώ. Είναι στους ουρανούς. Ε, μπορεί κάποιος να το δει ότι αναφέρεται στο διάστημα. Μπορεί κάποιος όμως να το δει πιο σωστά κατά τη μου ότι αναφέρεται στους εδώ ουρανούς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ε, παρόλο που θα έπρεπε να την κάνουμε εδώ στην ουρανολογία. Ο παράδεισος, από την άλλη, είναι ο κήπος της Εδέμου στον οποίο βρισκόντουσαν ο Αδάμ και η Εύα στη γνωστή ιστορία, στη Γέννηση. Ε, και έτσι λοιπόν ε, ο Παράδεισος που λέμε ότι θα πάμε στον Παράδεισο δεν εννοούμε ότι θα πάμε σε εκείνο τον κήπο θα επιστρέψουμε από τον οποίο εξοριστήκαμε. Ε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με το πως φαίνεται στη διήγηση αυτή, αυτός ο κήπος της ΕΔΕΜ, ο Παράδεισος, είναι στη γη, δεν είναι στους ουρανούς. Θα πάμε στο Βασίλειο των Ουρανών, το οποίο ονομάζουμε και Παράδεισο ε, για λόγους ε, τελείως πάντων λογοτεχνικούς ίσως. Ε, είναι μια μεγάλη συζήτηση όλα αυτά. Δεν θέλω να μπω και σε θεολογικά πράγματα τα οποία δεν είμαι και ειδικό. Εγώ είμαι ένας απλός συγγραφέας που απλώς ενδιαφέρομαι στα αλήθεια για αυτά τα πράγματα και μπορώ να κάνω μια μικρή σημειολογία για αυτά. Λοιπόν, η λέξη τώρα ουρανός ε, μπορείτε να βρείτε πολλές ετοιμολογίες ε, για τη λέξη ουρανός. Η, η, η η βασική έχει να κάνει με το ούρισμα, που είναι η συνοριακή γραμμή, η οριοθέτηση που λέμε, το όριο. Το ούριο γίνεται όριο. Ε, και ο, Επίσης, ε, σχετίζεται και με τη βροχή και φυσικά με τα ούρα σας. Ε, δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Ε, πολλοί ετοιμολόγοι και γλωσσολόγοι υποστηρίζουν ότι προέρχεται η λέξη από την προέλευση της βροχής. Από πού έχει την βροχή, από τον ουρανό. Άρα είναι ο, β, ο βρουχα, β, βροχανός, ο ουρανός. Από προέρχεται άλλωστε και η λέξη ούρα που σημαίνει αυτή, την, ε, αυτή τη ροή του υγρού δηλαδή. Το νερό, το wet που λέμε, την υγρασία. Λοιπόν, ε, είναι το όριο λοιπόν μεταξύ της γης και του βασιλείου των ουρανών ο ουρανός. Επίσης δεν αναφέρεται πουθενά ως βασίλειο του ουρανού αλλά ως βασίλειο των ουρανών αυτό στο πληθυστικό αυτό που στα αγγλικά ονομάζουν the heavens πολλές φορές θα το δείτε αυτό να εννοεί φυσικά το διάστημα το ένα στο διάστημα και αλλά ταυτόχρονα εννοεί το heaven τον παράδεισο ε? Ε, κάποιος που θα καταλήξει στο heaven λοιπόν εννοεί στην κόλαση είναι η hell Θέλουν και μια ευρύτερη συζήτηση αυτά. Ε, ο αυτός ο οποίος είναι φίλιος προς τον ουρανό έχει δηλαδή το ε, ε, την, την φίλια των ουρανών είναι αυτός ο οποίος θα πάει στο βασίλειο των ουρανών ε, και είναι ο ουρανοφίτης όπως λέγεται από το ουρανοφιτάω με όμικρο γιότα συχνάζω στον ουρανό πηγαίνω έρχομαι δηλαδή. Κάτι που θα το φανταζόταν ίσως για τους Αγίους. Ότι μια είναι στον ουρανό και μια είναι εδώ. Και κάνουν αυτή την ανταπόκριση ή παίζουν αυτή την, την, το ρόλο της γέφυρας. Άλλωστε και η λέξη είναι «ποντίφικας» που σημαίνει ακριβώς αυτό την γέφυρα, τον γεφυρωτή. Γι' αυτό και ονομάζουν «ποντίφικα» τον Πάπα. Είναι ο του ουρανού και γης, ως ο ε, επικεφαλής κατά τους καθολικούς της Εκκλησίας ο, από τη διαδοχή του Αγίου Πέτρου ο οποίος έχει τα κλειδιά είναι ο κλειδοκράτης του ουρανού και γι' αυτό στο Βατικανό έχουν το σύμβολο αυτό τα δύο κλειδιά σταυρωμένα που είναι τα κλειδιά του Αγίου Πέτρου είναι ο θηρεός του Βατικανού τα οποία κατέχει υποτίστε ο Πάπας ο Ποντίφικας, ο γεφυρωτής. λοιπόν ε, ε, ε, γι' αυτόν τον Γεφυρωτή και τον Ποντίφικα και όλους αυτούς τους μυστικισμού. Ε, Έχω από πολύ παλιά γράψει ένα μεγάλο κεφάλαιο στο ε, βιβλίο μου, το πρώτο για την κούφια γη του 1997, ε, που έχει τον τίτλο Κάλιε Απελρά Χέρε. Γιατί είναι μια επιγραφή που είχαμε ανακαλύψει μαζί με τον Δημήτρη, τον το Μακαρίτη, το τον Δημήτρη Κούγκουλου, στι αληθίρε της Πελοποννήσου, σε ένα αρχαίο κτίσμα που ήταν δίπλα σε ένα αρχαίο νεκροταφείο, που έλεγε Κάλιε Άπελ Χέρε και μου είχε αρέσει πάρα πολύ και το είχα εξερευνήσει αυτή την επιγραφή πολύ και έδωσα αυτό το τίτλο στο κεφάλαιο αυτό αλλά και στο άλλο κεφάλαιο για τον βασιλιά του κόσμου λοιπόν εμπάσχερντος στο κουφια αγίοι αυτά Η, ε, ο ουρανοφίτης είναι αυτός που μπαίνει στον ουρανό που εισχωρεί στον ουρανό ε, he, θα το βρείτε στα αγγλικά Entering heaven, ή He who is welcome in heaven. Που σε ξέρουν από πριν δηλαδή και σε καλωσορίζουν όταν θα πας. Ότι ήρθες επιτέλους, σε παρακολουθούσαμε, σε θέλαμε, σε βοηθήσαμε, σε βοηθούσαμε, είχαμε επαφή, ήμασταν φίλοι και τώρα πλέον είσαι μαζί μας ο ουρανοφίτης. Και ουρανοφυτά ο συχνάζω στον ουρανό. Ενώ η κλίμαξ ουρανοφόρος είναι αυτή που οδηγεί στον ουρανό που έλεγα προηγουμένως, η σκάλα. Το ούρισμα είναι αυτή η συνοριακή γραμμή κτλ. Το ούριος, η λέξη ούριος, παρόλο που σχετίζεται και με την ουρά που σχετίζονται όλα αυτά, που είναι μια άλλη συζήτηση τώρα, δεν θέλω να μπω σε κλωσσολογίες πολλές, να μην σα κουράσω, αλλά το ούριος σχετίζεται η λέξη αυτή, είναι αυτός που έχει τον ευνοϊκό Άνεμο, που λέει να έχεις ούριο άνεμο. Αέρα στα πανιά σου που λέμε, καλό αέρα στα πανιά σου. Και τα πλοία που, που περιμένουν ούριο άνεμο, δηλαδή ευνοϊκό άνεμο για να πλέψουν Είναι αυτός που έχει τον ευνοϊκό άνεμο. Είδαμε όμως νωρίτερα σε αυτά που σας έλεγα ότι αυτός ο ευνοϊκός άνεμος είναι το πνεύμα. Και εξού και το spirit in the sky και τα λοιπά το πνεύμα των ουρανών και λοιπά. είναι αυτό ο ευνοϊκός άνεμο, που όποιο τον έχει είναι σύμφωνα με την αρχαία έννοια της λέξης, είναι ευτυχής είναι επιτυχής είναι κάτι επιτυχημένο κλείνει προς την επιτυχία έχει το ούριο και ε, έξω και αν είναι μουριο που λέμε επίσης αν τα έχετε ακούσει και λέξεις που σχετίζονται ε, και είναι αυτό το οποίο θα έχει αίσιο τέλος καλό τέλος ε, και γενικά σημαίνει τον ευνοϊκό, την εύνοια Κάποιο δηλαδή που έχει την εύνοια των ουρανών, είναι ο ούριος στην προκειμένη περίπτωση, το έχω συνηθίσμα, το λέμε για τον άνεμο. Ότι ο ούριος αυτός άνεμος που έρχεται από τον ουρανό και μας δίνει εύνοια. Αυτό το πνεύμα που δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Λοιπόν, <coughs> επομένως ταυτίζεται ενδεχομένως, ακόμα και με την έννοια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εδώ μπαίνουμε σε πιο μυστικιστικές θεολογικές συζητήσεις. Είμαι ο Παντελή Γιανουλάκης και ακούτε την εκπομπή από τον μυστικό διαστημικό σταθμό Climb the Sky. Μα ακούει κανείς εκεί έξω. Το μυστικό Διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελή Γιαυλάκη. Και σήμερα, 14 Μαρτίου του 2023, είμαστε live, Εκπέμπουμε από το μυστικό διαστημικό σταθμό μαζί με τη συγερνήτριά μου. Εκεί κάτω στη Γη, προ του άγνωστου παραλύτε των συχνοτήτων μα επιλεγμένου από το Ρέντιο Nower. Εκπέμπουμε ε, για χάρη του Αορά του Κολεγίου, εκεί κάτω και οι συνότητέ μα αναμεταδίνται όπω κάθε τρίτη γύρω στι 10 έτσι και σήμερα από το Internet Radio Albedo 14. Θέλουμε να λέμε φυσικά ότι βρισκόμαστε υπό την εύνοια, υπό την καθοδήγηση της Μούσας Ουρανίας σήμερα. Είναι μία από τις εννέα Μούσες, η Ουρανία, που είναι η Μούσα της Αστρονομίας, η Μούσα της Μελέτης των Ουρανών, της Μελέτης των Άστρων, η, η, η Μούσα της ε, αστροφυσικής θα τη λέγαμε ίσως ε, μάλιστα έχουμε δει και με τη συγκυβερνήτρια μου τα δείχνει και εδώ τώρα μακάρι να είχα εικόνα να σας δείξω αλλά πρέπει να τα λέω προφορικά γιατί αυτή είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή ε, έχουμε δει και αυτές τις αναπαραστάσεις της Μούσας Ουρανίας αναζητήστε τις. θα δείτε πως η Μούσα Ουρανία κάθεται κρατώντας μια υδρόγειο σφαίρα ή έχοντας την στα πόδια της με έναν μεγάλο διαβήτη όπου μετράει την σφαίρα ή με ένα, το λένε, αυτό το, ένα χάρακα μεγάλο στις απεικονίσεις. Έχουμε βρει αρχαίες απεικονίσεις της Μούσας Ουρανίας και προτορομαϊκές και ελληνιστικές που την δείχνουν ακριβώς με αυτή την υδρόγειο σφαίρα. Που βέβαια αυτό αποδεικνύει ότι οι αρχαίοι γνωρίζανε ότι η γη είναι σφαιρική. Έτσι. Λοιπόν και γνωρίζανε πολλά. Για τη γη. ότι έχουμε αυτά τα ανάγκη. Μπορείτε να τα αναζητήσετε κάποια στιγμή. Στα αποστάρω κάπου για να τα δείτε είτε στο καινούριο ε, site μου, το παντελή στα αγγλικά γραμμένο παντελή τζιανουλάκι. Λατινικά. Παντελή μία λέξη παντελή με δύο είναι το νέο website που ε, κατασκεύασε το αόρατο κολέγιο και είσαι η μου, για μένα. Είναι μια εξέλιξη στην ουσία του παλιού blog μου παντελής, ε, ψέματα, ε, του παλιού blog μου www.gyanulakis.blogspot.com ε, Με τελικά με ε, πολύ καλύτερο design, με πολύ περισσότερο πλουσιότατο περιεχόμενο, πιο προσβάσιμο ε, σε παντελήςγιανουλάκης μία λέξη παντελήςγιανουλάκης.com ε, Ίσως εκεί λοιπόν θα δείξω αυτές τις τα ανάγλυφα τα αρχαία με τη μουσα ορανία που έχει την, την υδρόγειο σφαίρα στα πόδια της και κρατάει ένα χάρακα από πάνω και τη μετράει ε, Φυσικά δεν, συνήθως δεν αναπαριστάται μόνη. Της, αλλά μαζί με τις εννέα Μούσες, ε, ανάγραφα, που υπάρχουν που την κάθε Μούσα την, την παριστάνουν με το αντικείμενο το οποίο εμπνέει. Και έτσι λοιπόν η Ουρανία είναι με την Γη ε, και τον Ουρανό από πάνω της. Λοιπόν, έτσι λοιπόν εμπνεόμαστε από τη Μούσα Ουρανία. Αντίθετα ο Όμηρος που λέει «Ο Μούσα σου μου για τον Οδυσσέα» απευθύνεται στη Μούσα Καλλιόπη. Σήμερα η μουσαουρανία είναι αυτή που μας δίνει την έμπνευση, δηλαδή την εσωτερική πνεύση, ένπνευση, εντός πνεύση του πνεύματος αυτού, ε? έμπνευση. Μας δίνει την έμπνευση η μουσα για την ουρανολογική ή ουρανογραφική αυτή μας εκπομπή «Climb the Sky» σήμερα. Το ούρισμα αυτό που λέγαμε ότι είναι η συνοριακή γραμμή, η οριοθέτηση, δηλαδή ο, το, ο ουρανός είναι ένα είδος ουρίσματος που καθορίζει τα όρια του βασιλείου των ουρανών και της γης ε, αναφέρεται σε αυτό μέχρι και στο Κοράνι αν θα διαβάσετε τα έχω γράψει επανειλημμένος ε, μάλλον σε αυτό το δημοσίευμα που θα κάνω στο Παδελής για Κόμισης που γράφει στο Κοράνι εάν ε, μπορείτε να διαπεράσετε τα όρια του ουρανού και της γης Διαπεράστε τα Δηλαδή μπορείτε να ταξιδέψετε το διάστημα Ταξιδέψτε λέει Αν μπορείτε ε, Και άλλα τέτοια που λέει εκεί πέρα Για τα όρια αυτά Και το ξεπέρασμα των όριων Ότι είναι επιτρεπτό Και όχι απαγορευμένο Σύμφωνα με το Κοράνι ε, Φυσικά τεχόμαστε Στην Γενικότερη θεολογία και τους ε, μουσουλμάνους που πιστεύουν στο Κοράνι και στον Μωάμεθ. Ε, γιατί είναι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό επίσης. Το οποίο τον ονομάζουν Αλλάχ. Οκ. Okay, είναι από τα ονόματα του Θεού, τις προσφωνήσεις του Θεού. Και ο Μωάμεθ μπορεί να, ε, να ειδωθεί ως ένας προφήτης του Θεού. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους μουσουλμάνους, κάτι να πεις. Βέβαια το έχουν παρακάνει με το Ισλάμ και με αυτά α πούμε που είναι στην ουσία κοινωνικο-πολιτικο-θεσκευτική η κατάσταση. Τα έχουν όλα ένα πακέτο. Αλλά εν πάση πιο θεολογικά μιλώντας έχουν σε ένα βαθμό είναι αποδεκτά. Αποδεκτές οι υποπηθήσεις τους, νομίζω. Σε ένα βαθμό. Λοιπόν, είναι φέλες λοιπόν ο ουρανός, ο ούριος άνεμος, το πνεύμα, τα σύννεφα. Ουρανογραφία, επίσης είναι πολύ ωραία λέξη ουρανογραφία, σχετίζεται φυσικά με την χαρτογραφία σε ένα μεγάλο βαθμό. Διότι πολλά πράγματα των ουρανών τα έχουμε κατεβάσει στη γη, βάζοντάς τα μέσα στο χάρτη της γης, για να κρατάμε αυτή τη σύνδεση με του ουρανού. Και πολλά πράγματα που υπάρχουν στους ουρανούς, συμβολίζονται σε μέρη στη γη, είτε μέσω τοπονυμίων, είτε μέσω σχέσεων μεταξύ γεωγραφικών θέσεων κλπ. Κάποιος που θα διερευνήσει με αυτή την πρόθεση έναν τοπικό ή παγκόσμιο χάρτη, θα βρει πολλά τέτοια ουράνια τοπονύμια, ε, για να μην πάω μακριά. Εμείς στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε την Ουρανούπολη, στην Χαλκιδική, που είναι το τελευταίο μέρος που πηγαίνεις πριν πα στο Αγιο Όρος. Το πας από την Ουρανούπολη. Γιατί εκεί είναι το μέρος των ουρανών. Και είναι πολύ φυσικό λοιπόν να πλέεις από την Ουρανούπολη για να πας σε αυτόν τον, τον, τον ουράνιο τόπο του Αγίου Όρους, του Άθωνα. Φυσικά υπάρχει Άβατον εκεί. Άβατον σημαίνει δεν μπορείς το, να το βαδίσεις δηλαδή. Και πηγαίνεις αναγκαστικά από θαλάσσις. Γιατί είναι Άβατον από ξηράς, είναι μια άλλη μεγάλη δίηγηση. Λοιπόν. Συνεχίζοντα λοιπόν αυτέ τι ε, παράξερε λέξει, εμεί ετοιμαζόμαστε με τη συγκεκρινή μου, ε, μετά την προσγείωσή μας, να μπορέσουμε σύντομα να πάμε στο ε, ε, σε μια τέτοια ουρανούπολη. Όχι στην ουρανούπολη τη Καλική αν και εκεί θα ήθελα να πάμε. Ε, φυσικά, έχω πάει πολλέ φορέ. Ε, αλλά σε αυτή την έννοια του Ουρανόπολης της πόλη των ουρανών και υπάρχει επίσης σε αυτές τις αρχαίες λέξεις και ο Ουρανοπολίτης που διαφέρει με τον κοσμοπολίτη από το γεγονός ότι ο κόσμος τα αρχαία ελληνικά είναι, σημαίνει κόσμημα εννοεί τα άστρα. Ο κοσμοπολίτης λοιπόν είναι ο πολίτης των άστρων. Ο ουρανοπολίτη είναι ο πολίτη του ουρανού στην Ουρανόπολη ε, η οποία ίσως μάλιστα να μπορέσει κάποτε σύμφωνα με την θέληση του Θεού να προσγειωθεί αυτή η ουρανόπολη με τους ουρανοπολίτες της και να δεχθεί τους νέους ουρανοπολίτες απογειώνοντας τον εαυτό της μετά. Λοιπόν η, ε, θέλουμε λοιπόν να ταξιδέψουμε σε μια βόρεια ουρανόπολη η οποία λέγεται Ουράνιμπεργκ όπως τα ακούτε Ουράνιμπεργκ είναι ένα νησί, το νησί αυτό λέγεται Χβέν, ή επειδή η λέξη είναι στα παλαιά Σουηδικά, τα νεότερα Σουηδικά τι λένε; Το λένε το νησί αυτό The Isle of Ven, Vita Epsilon Κανονικά όμως στα Σουηδικά λέγεται Χβέν, H V Epsilon Ni. Το νησί αυτό το μικρό αυτό νησί βρίσκεται ανάμεσα στην, στην, πάνω από τη Βαλτική θάλασσα ανάμεσα στην Δανία και στη Σουηδία. Δηλαδή η πρόσβασή του ανήκει στη Σουηδία το νησί αλλά η πρόσβασή του είναι είτε από τη Σουηδία είτε από τη Δανία με ferry boat. Και λέγεται χβεν. Εκεί υπάρχει στο χβεν αυτό το ουράνιμππεργκ όπως λέγεται. Ή θα το λέγαμε γιουράνιμπεργκ. Δηλαδή... Το βουνό του ουρανού. Berg είναι το βουνό. Berg στα Ολλανδικά, Berg. Στα Γερμανικά είναι το βουνό. Όπως λέμε, Bilderberg, που είναι το βουνό των εικόνων. Εδώ έχουμε το Uranimberg, το βουνό των ουρανών. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ονομάσουμε, για παράδειγμα, τον Όλυμπο. Uranimberg ή Uranimberg. Λοιπόν, ε, αυτό το Berg, Berg, είναι που το λέμε στα ελληνικά, επειδή είναι με U, το λέμε με Burg εμεί. Όπω λέμε, hamburger. Ενώ οι Αμερικάνοι το λένε hamburger. Ναι, με U. Τότε είναι γέφυρα. Ναι. Ή ε, λέει στην κυβερνητριά μου ότι μπορεί να σημαίνει και την γέφυρα προς τον ουράνο. Αν είναι με ε, Αλλά νομίζω είναι με ε. Να το κοιτάξουμε. Για κοιτάξε το. Ουράνιμπεργκ. Λοιπόν... Ε, ε, αν είναι γέφυρα είναι πάλι. Αυτή είναι η κλίμαξ ουρανοφόρος. Εκεί θέλουμε να πάμε. Στο Ουράνιμπερκ. Στο νησί Χβέν. Που φυσικά καταλαβαίνετε ότι είναι και μια παράφραση του Χέβεν. Χέβεν, Χβέν. Λοιπόν, οπότε... Ε... <χ> <χ> <χ> Εδώ της δείχνω πώς γράφεται για να το ψάξει καλύτερα. Το βρίσκουμε και με το τοπονύμιο Ουράνιμποργκ Επίσης Uranimborg. Mm. Αυτό τι είναι Είναι ένα μέρος που έφτιαξε Ο Τίχο Μπράχε Ο Τίχο Μπράχε είναι ένας πρωτοπόρος Αστρονόμος Δια της εμπνεύσεως τη μούσα ουρανία, Βέβαια ε, Του 16ου αιώνα 1500 Ακάτι Όπου πήγε εκεί Σε αυτό το νησί Και για λογαριασμό Με την υποστήριξη μάλλον του βασιλέα της Δανίας τότε Έφτιαξε ένα κέντρο, ένα ουράνιο κέντρο από το, στο οποίο στήθηκε ένα από τα πρώτα αστρονομικά παρατηρητήρια και του έδωσε το όνομα Ουράνιμπεργ. Λοιπόν, οπότε στο νησί Βεν ή Χβεν με την παλαιότερη σου ειδική ε, ε, φράση του. Στο Χέβεν, στο νησί Χέβεν δηλαδή. Εκεί έφτιαξε αυτός μια πολύ καταπληκτική κατασκευή στη μορφή ενός παλατιού μιας έπαυλης που ταυτόχρονα δίπλα τη είχε και άλλες κατασκευές, ταυτόχρονα επίσης και μεγάλες υπόγειες κατασκευές. Τότε δεν υπήρχε τηλεσκόπιο ακόμα, αλλά χρησιμοποιούσε διάφορα μηχανήματα πολλών ειδών, δεν θέλω τώρα να επεκταθώ και να μιλάω για τα μηχανήματα αυτά, με τα οποία παρατηρούσε το, το, τα άστρα. Ε, αλλά επίσης και η κατασκευή αυτή του μέρους αυτού είχε τείχους ειδικούς Πύργους, διάφορα άλλα έτσι, αρχιτεκτονικά α, στοιχεία με τα οποία επίση μπορούσε να παρατηρήσει διάφορα πράγματα στον ουρανό με τη βοήθειά του. Σαν να λέμε έναν τοίχο συγκεκριμένου ύψου με συγκεκριμένε τρύπε που, που ήξερε ποιε ώρε να κοιτάξει, να δει τα άστρα και διάφορα πολλά άλλα τέτοια. Λοιπόν, και οι υπόγειε κατασκευέ, για τι οποίε δεν είναι πολύ γνωστέ επίση. Αυτό κάποια στιγμή εξαφανίστηκε και το ξεθάψανε. Και έχει τώρα καμιά 30 χρόνια, 20 χρόνια που το έχουν αναπαλαιώσει, α πούμε, εκεί πέρα και μπορεί να το δει, να το ξέρει, να μπει μέσα. Υπάρχει μια ανακατασκευή του. Και θέλουμε λοιπόν με τις συγκυβέρνηση να πάμε στο Χβέν, να επισκεφτούμε την πύλη για τους ουρανούς, του ουρανού. Του τείχο Μπράχε. Δεν τυχαίο, γιατί να πάει σε εκείνο τον τσι να το κάνει αυτό. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. ίσω είναι ένα από εκείνα τα μέρη από τα οποία υπάρχουν αυτέ οι πύλε προ τον ουρανό με την κλίμαξ ουρανοφόρος λοιπόν ε, φυσικά είναι καταπληκτικό υλικό για λογοτεχνία και σχετίζεται όπως ίσως έχετε καταλάβει με ένα καινούριο βιβλίο που γράφω κατά τη της μου. αλλά γι' αυτό δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά περισσότερα που ξέρω γι' όλα αυτά γιατί θα τα χρησιμοποιήσω εκεί ε, Ουρανόθεν όλε αυτέ τι καταστάσει. Εθεροβάμονε είμαστε, με αυτά ασχολούμαστε. Climb the sky σήμερα. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Μα ακούει κανεί εκεί έξω. Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη τη νύχτα, γύρω στι 10 το βράδυ, τι συγγνώμητέ μα εκεί κάτω, που αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albito 14. Live, σήμερα 14 Μαρτίου του 2023. Είμαστε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και. Εκπέμπουμε στις συχνότητες μας μια εκπομπή με τον τίτλο «Climb the Sky» «Σκαφαλώστε τον ουρανό» και κάνουμε μια ουρανολογία. Φυσικά πιστεύουμε ακράδαντα στο παλιό καλό σύνθημα. Η ουρανή είναι δική μας. Είναι βέβαια το σύνθημα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το, το γνωστό μας σύνθημα το Αντάστρα Περάσπερα που μου αρέσει να εκπέμπω εδώ και δεκαετίες προς τα άστρα μέσα από δυσκολίες, μέσα από δύσβατους τρόμους που είναι το μότο της RAF, της Royal Air Force της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι μας αρέσουν τα συνθήματα των αεροπόρων αυτών δηλαδή που ταξιδεύουν στους ουρανούς στους ουρανοφόρους. Λοιπόν, η, α, όλα αυτά με το Βασίλειο των Ουρανών και πώς αυτό θεολογείται, μπαίνει στη θρησκεία μας, ε, μπαίνει στου στόχου μας, να φτάσουμε, να μπορέσουμε να φτάσουμε στο Βασίλειο των Ουρανών και να σωθούμε έτσι, ε, ή να εισβάλλει τελικά το βασιλείο των ουρανών εδώ στα βασίλεια της γης άλλωστε υπάρχει αυτό και στην προσευχή ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης, όπως τους ουρανούς έτσι και στη γη λοιπόν περιμένουμε λοιπόν την εισβολή από το βασίλειο των ουρανών τη λεγόμενη και τελική κρίση ή judgment day ε, πολύ το βλέπουν σαν Doomsday μέρα καταστροφής μεγάλης συντέλειας του κόσμου επειδή θα καταστραφεί το παιχνίδι τους δηλαδή την, εκείνη την στιγμή που θα γράψει στους ουρανούς Game Over και τελείωσε εδώ το παιχνίδι σας τώρα ό,τι κάνατε κάνατε λοιπόν η Ναΐ νομίζω ε, είναι μια μελέτη που έχω κάνει από πολύ παλιά εγώ που έχω επισκεφτεί και θέλουμε να πάμε όπως είπαμε με τη συγκυβενήτριά μου στο ΧΒΕΝ έχω επισκεφτεί πολλά τέτοια νησιά στον ουρανό, ένα από αυτά είναι το Isle of Sky στις ευρύδες νήσους στην βόρειο Σκοτία πάνω από τα Highlands που και εκεί είναι η υψηλή τόπη έτσι κι αλλιώς ε, κάποια άλλη στιγμή θα σας διηγηθώ κάποτε τις περιπέτειες μου στην Σκοτία και α, συγκεκριμένα μια και το ανέφρα και στο Isle of Sky στο νησί των ουρανών. Ε, οι, οι ναοί λοιπόν έχουν να κάνουν με το βασίλειο των μια Παλιά μου μελέτη αυτή Την οποία δεν έχω δημοσιεύσει Αλλά ε, θα τη χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή σε κάτι που γράφω ε, Οι ναοί, Η αυθεντική πρόθεση των ναών Μιλάω βέβαια για τους χριστιανικούς ναούς Γιατί οι αρχαίοι ναοί πασφίσεως είναι μια άλλη συζήτηση Είναι βιβλία οι ναοί ε, κάτι το οποίο βέβαια μας αποκάλυψε κάποτε ο ε, θριλικός και ενιγματικός Φουλκανέλη με το συντακτικό κατά γενική ομολογία των αναγνωστών του βιβλίο Le Mysteres de Cathedrals», τα μυστήρια των καθεδρικών ναών. Ε, νομίζω αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος ε, ε, την προσοχή των μυστικιστών με αυτόν τον τρόπο στους ναούς. Ο ίδιος έχει γράψει και το The Dwellings of the Philosophers Οι κατοικίε των φιλοσόφων που μιλάει για διάφορα κτίρια στα οποία κατοικούσαν οι μυστικιστές και φιλόσοφοι και για την αρχιτεκτονική τους κλπ. Είναι είναι βιβλία. Κάποιος που γνωρίζει τα μυστικά των ναών μπαίνει μέσα σε ένα ναό και τον περιηγείται στον ναό αυτόν μέσα και διαβάζει ένα βιβλίο. Είναι όλα κωδικοποιημένα στις θέσεις των στυλών στις ε, εικόνες που υπάρχουν μέσα ε, στα ε, τοπολογικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου περιβάλλοντος ε, στο που είναι ο ναός αυτός ε, σε ποιον έχει αφιερωθεί ε, τι γλυπτά υπάρχουν μέσα πως είναι σκαλισμένα τα πράγματα που είναι το ένα, που είναι το άλλο <coughs> πάρα πολλές λεπτομέρειες που είναι μυστικιστικού ενδιαφέροντος και γενικώ. Παγορεύονται αυτά να λέγονται δημοσίως αλλά πλέον ο Μυστικός Πόλεμος έχει φανερωθεί στην επιφάνεια έντονα και έκδηλα και έτσι αυτό είναι και ο λόγος που εγώ τα πράγματα που γνώριζα επί πολλά χρόνια αποφάσισα να τα εκθέσω στα πλαίσια του Μυστικού Πόλεμου στα δύο αυτά βιβλία μου για το Μυστικό Πόλεμο ε, και έτσι παίρνουμε ένα γενικό τελευθέρον να μιλάμε πιο ανοιχτά για τα μυστικιστικά πράγματα ε, ή να είναι βιβλία λοιπόν και είναι στην ουσία φανταστείτε ε, αν μου επιτρέπετε μία έτσι απλοϊκή παραβολή ε, φανταστείτε την Disneyland όπου στη Disneyland στην original Disneyland που την έχω επισκεφτεί με μεγάλη χαρά στο Anaheim, στο Orange County της Καλιφόρνια έξω από το Los Angeles ε, που είναι ένα ίσως το μεγαλύτερο αριστούργημα του φανταστικού που είναι όλοι χειρο, χειροποίητη. Αυτή η ορίζινα, η θετική Disneyland. Ε, Το Walt Disney είναι κατασκευασμένα από καταπληκτικούς καλλιτέχνες του φανταστικού ε, και είναι μια, τέλος πάντων, πολύ ωραία διήγηση να την κάνω κάποια στιγμή. Ο, ο, θα μου άρεσε, ας πούμε, να φέρνω χαιρετίσματα από την Disneyland προς τους ακροατές μου ή προς τους αναγνώστας Λοιπόν, φανταστείτε την Disneyland, όπου εκεί γίνεται κάποιο... Ε, Πώς να το πούμε τώρα... Μια φαντασμαγορία... Ένα simulation... Όπου σε ότι πας κάπου ενώ εκεί... Για παράδειγμα μπαίνοντας ας πούμε εγώ στο Pirates of the Caribbean στην Disneyland... Νομίζω ότι είσαι στην Καραϊβική... Και βλέπεις τα ιστοιοφόρα των πυρατών... Έχει βλέπεις θάλασσα, φεγγάρια... Ιστορίες, νησιά... Στα οποία περιηγήσε... Και νομίζεις καλά τι γίνεται εγώ πώς, Εγώ ήμουνα σε ένα άλλο μέρος... Και βρέθηκα τώρα εδώ ξαφνικά. Και όλο αυτό επιτυγχάνεται με μια φαντασμαγορία στην την πούμε έτσι. Ε, Αντίστοιχη τέτοια φαντασμαγορία είχαν και τα νεκρομαντία. Ε, Θρυλικό το νεκροταφείο της Μπάγια ε, στην Ιταλία ε, απέναντι από τα δικά μας νεκρομαντία στην Κούμα που ήταν βέβαια απικία της Κίμης των Χαλκιδαίων ε, και γι' αυτό λέγεται Κούμα Κίμη. Ε, Έχω αναφερθεί τέλο πάντων στο κεφάλαιο Ζωντανό στον Άδη, στο δεύτερο βιβλίο μου για την κούφια γη, «Είσοδος είσοδο στην κούφια Έχω ένα μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Ζωντανό, που έχει τον τίτλο Ζωντανό στον Άδη, όπου εκεί περιγράφω τι σου κάνανε και τι simulation κάνανε τα νεκρομαντία αυτά για να σε ξεγελάσουν ότι κατεβαίνει στον Άδη. Ήταν μια Disneyland, δηλαδή, τη εποχή. Και έβλεπε κανονικά τον Κέρβερο, τον Χάροντα, την Περσεφόνη, τοπογραφίε υπόγειε στην κούφια γη κλπ. Ε, αν το καταλάβαινε όμω ότι τι ξεγελούσανε, σε καθαρίζανε, σε σκοτώνανε όταν έβγαινε, σαν να πήγε να πει τίποτα. Οπότε έπρεπε να το παίξει ότι, ξε... ότι ξεγελάστηκε. Λοιπόν, ε, γιατί βέβαια τα παρουσιάζανε ω κανονικέ εισόδου στο ναύτι, ε, το γερατείο τη εποχή. Έτσι λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον Άδη για παράδειγμα, ή σε σχέση με την Καραϊβική και του πειρατέ τη στην Disneyland. Οι ναοί λοιπόν οι δικοί μα είναι αυτό το πράγμα για το βασίλειο των ουρανών. Δηλαδή θέλουν να φτιάξουν ένα simulation, μια εξομοίωση εδώ στη γη, με στο ναό, ότι πηγαίνει στο βασίλειο των ουρανών, στου ουρανού. Και γι' αυτόν τον λόγο βλέπει όλου αυτού του Αγίου, οι οποίοι που βρίσκονται στου ουρανού, στι αγιογραφίε που βλέπει. Και ο θόλο από πάνω στι ορθόδοξε εκκλησίε είναι ο ουρανό. Και γι' αυτό όταν βλέπει πάνω στο θόλο, βλέπει τον Χριστό, ο οποίο είναι ο βασιλεύ των ουρανών. Ο θόλος αυτός λοιπόν, τα θολωτά αυτά κτίρια των ναών θέλουν να εξομοιώσουν τον ουρανό. <coughs> Με συγχωρείτε. <coughs> και να, όχι να ξεγελάσουν, αλλά τέλος πάντων να εμπνεύσουν τον του, τον πιστό που πηγαίνει εκεί, ότι πηγαίνει στο βασίλειο των ουρανών ή έστω στον προθάλαμό του και να πάρει μια πρόγευση από το βασίλειο των ουρανών, και για αυτόν τον λόγο γίνονται αυτοί οι ύμοι εκεί που απευθύνονται προ του ουρανού. Και εκεί επίση γίνεται αυτή η γεφύρωση μεταξύ γη και ουρανού, αυτή η κλίμαξ ουρανοφόρο, η οποία φυσικά ξεκινάει από το ιερό, το οποίο ε, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή η ιστορία με την ύπαρξη του ιερού μέσα στι εκκλησίε, του ιερού χώρου, ο οποίο είναι κανονικά άβατο, είναι απαγορευμένο δηλαδή, πηγαίνουν μόνο οι, οι ιερεί εκεί, άσχετα στην Ορθοδοξία πηγαίνουν μπαίνουν και άλλοι. Ε, ε, και ο θόρο αυτό, θα θωροτά αυτά κτίρια έχουν φτιαχτεί για να σου δείξουν ότι μπαίνει στον ουρανό, στο βασίλειο των ουρανών. Επειδή δεν έχει πρόσβαση, ούτε αυτοί έχουν εκείνη τη στιγμή στο βασίλειο των ουρανών, φτιάχνουν αυτή την κατασκευή όπου μπορεί να πα και να έρθει σε επαφή με το βασίλειο των ουρανών. Σαν δηλαδή να είναι εκεί πέρα ένα Ασύρματο στον οποίο μπορείς να προσευχηθείς και να σ' ακούσουν από τους ουρανούς. Και επίσης να σου δείξουν, ας πούμε, την, ε, ε, το που θα καταλήξουμε στον βασίλειο των ουρανών ω πιστή. Και όλοι οι συμβολισμοί μέσα σχετίζονται με αυτό. Είναι δηλαδή μια κατασκευή εξομοίωσης των ουρανών ο ναός. Το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο στους ε, ε, ουρανόροφους. Αυτή, ο θόλος αυτός λέγεται ουρανόροφο στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει τον καλυμμένο με θόλο ή τη θελωτή οροφή ουρανόροφος δηλαδή από πάνω σου ένας όροφος που ομοιάζει με τον ουρανό ο ουρανοφόρος ή ουρανόροφος λοιπόν που είναι καλυμμένος με ένα θόλο δηλαδή που παρομοιάζει το θόλο του ουρανού ε, και επειδή όμως δεν είναι ο κανονικός ουρανός αλλά είναι μια πρόγευση, μια μικρή προσωμείος του ουρανού ονομάζεται και ουρανίσκος. Εξού και το ουρανίσκος που έχουμε, από την κορυφή του στόματός μας, από πάνω ο θόλος αυτός, από το ίδιο, τον ίδιο λόγο παίρνει το όνομά του. Είναι κι αυτός ένας πούμε, στο μικρό τοπίο του στόματός μας, της κυλότητας του στόματός μας. Ε, και επίσης ένας ε, μεγάλος ναός είναι ουρανόροφο, κανονικά. Ένα μικρός ναός είναι να ουρανίσκος και Λοιπόν, οι, οι, όλες οι ιστορίες υπάρχουν μέσα εκεί, όλοι οι Άγιοι, όλες οι, τα σύμβολα της πίστεως, οι τελετές που γίνονται εκεί σχετίζονται με αυτό το πράγμα, η επαφή, η θεία κοινωνία. Η θεία κοινωνία είναι δηλαδή, η κοινωνία με τον το Θεό. Ε, η επαφή δηλαδή με τον Θεό, ότι γινόμαστε ένα με τον Θεό, ότι έχουμε κοινωνία. Και λοιπά, και λοιπά Η ξομολόγηση που γίνεται εκεί, μιλάς στον εκπρόσωπο του Θεού, ο οποίο λειτουργεί σαν για να ακούσει ο Θεός και να, επειδή έχει δώσει στου Αποστόλου την ε, ε, ε, άδεια ότι αυτόν που ε, δίνεται άφηση αμαρτιών του δίνω κι εγώ. Και αυτόν που τον κατακρίνεται τον κατακρίνω κι εγώ. Και αυτό και τα λοιπά. Αυτό χρησιμοποιούν ε, από, την, από τα Ευαγγέλια. Σε αυτή την παράδοση, σε αυτό το μυστήριο, αν θέλετε. Λοιπόν, και είναι εκεί πέρα λοιπόν, αυτό, είναι μια χριστιανική Disneyland στην ουσία, όπου ε, μπαίνεις μέσα και νιώθεις ότι βρίσκεσαι στον ουρανό. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους καθεδρικούς ναούς, αλλά με όλο το κτίσμα πλέον, όχι με την εσωτερική του, με τον εσωτερισμό θα λέγαμε που έχει η Ορθοδοξία, αλλά με τον εξωτερισμό των καθολικών και των Προτεσταντών, διότι οι ναοί στην προηγουγημένη περίπτωση δική τους, η καθεδρικοί ναοί συγκεκριμένα και άλλοι παρόμοιοι, ε, δεν έχουν θόλο. Αλλά έχουν αυτούς τους ε, βελοειδείς πύργους, οι οποίοι στοχεύουν προς τον ουρανό. Είναι δηλαδή, δεν υπήρχαν βέβαια τότε βαλιστικοί πυράβλη αλλά ε, ομοιάζουν με πυράβλους. Ο καθεδρικός ναός δείχνει προς τον ουρανό, με πυράβλους. Ε, Δηλαδή με αυλού, σωλήνε, οι οποίοι ε, μπαίνει πύργοι μέσα του. Έτσι, πύραυλο. Λοιπόν, το πύργο αυτό είναι το πύργο του πνεύματο. Δείτε το και έτσι, σε αυτή την παραβολή που κάνω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το ότι δείχνουν προ τον ουρανό. Και είναι έτοιμοι να εκτοξευτούν, να απογειωθούν προ τον ουρανό, σαν βέλη που θα πάνε προ τον ουρανό και εσύ μπαίνει μέσα, όπω θα μπαίνει σε ένα διαστημόπλαιο. Μάλιστα, παλιότερα θυμάμαι στην, στο, στο Strange. Είχαμε φτιάξει μια ιστορία την οποία θέλαμε μάλιστα να την εικονογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε σε μια δημοσίευση στο Strange παλιά. Και το λέγαμε εμπνευσμένοι από το Star Wars, το λέγαμε Church Wars. Και θέλαμε ας να παρομοιάσουμε αυτού του τους τύπου των ναών ω διαστημόπλαια, όπω είναι κανονικά, που πετάνε στο διάστημα και πολεμάνε μεταξύ του με τα σχίσματα και με την αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των αιρέσεων και των ε, σχισμάτων και των ομολογιών. Church Wars. Και... αλλά επειδή αυτό ήθελε μια πολύ μεγάλη design και γραφιστική δουλειά για να παρουσιαστεί έτσι το φανταζόμασταν ήταν δύσκολο και τελικά δεν το κάναμε ποτέ αλλά ήταν μια ωραία ιδέα Γιατί πραγματικά μπορείς να δεις τους ναούς αυτούς ως διαστημόπλια ε, μάλιστα και αυτή η ιστορία με τα τζαμιά πάλι αυτό το πράγμα είναι είναι ένα βέλος που δείχνει προς τον ουρανό δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο ο Χόντζας που ανεβαίνει πάνω στο τζαμί, ανεβαίνει για να εξομοιώσει, να κάνει simulation τη φωνή του Θεού. Ότι ακούγεται μια φωνή από τον ουρανό. Καταλαβαίνετε? Η οποία, η οποία η, α, είναι σαν να ακούς τη χοροδία των αγγέλων. Ε, γιατί αυτό που φωνάζει είναι Αλάχου Άκμπαρ, ο, ο, ο Θεός είναι μεγάλος, ο, ο Θεός είναι ένας, κλπ, κλπ. Σαν να ακούς δηλαδή τους αγγέλους. Ε, Επομένω, παίζει το ρόλο των αγγέλων, αυτός ο Χόντζας, που φωνάζει. Από τον ουρανό και τον ακούνε οι άλλοι και καταλαβαίνουν ότι ήρθε η ώρα τη προσευγή. Σαν να λέει ο Θεό: Προσευγή, δείτε τώρα. Και γίνεται από τα τζαμιά αυτά τα οποία είναι πάλι αυτό το πράγμα που δείχνουν προ τον ουρανό, σαν να το ξεφτούν, σαν να είναι και λοιπά Συνδυασμό βέβαια αυτού του πράγματο υπάρχει σήμερα για παράδειγμα σε κτίσματα σαν την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, όπου είναι ο τεράστιο θολωτό ναό, το βασίλειο των ουρανών επί τη Είναι η Αγία Σοφία, η Αγία του Θεού Σοφία. Ε, που βρίσκεται εκεί και από δίπλα έχουν στήσει τα τζαμιά και είναι και η πύραυλα από δίπλα, γιατί είναι έτοιμο να το ξεφύγαθω. Μπαίνει μέσα, βλέπει και τον ουρανό και έχουν και τα τζαμιά από δίπλα. Και απέναντι έχουν φτιάξει τον μπλε τζαμί, οι Τούρκοι, έτσι ώστε να ξεγελάσουν του σύγχρονου τουρίστε εκεί, ότι να, εμεί έτσι τα φτιάχνουμε. Γιατί το φτιάξαν σαν την Αγία Ζωφία, με σκοπό να το φτιάξουν πιο εντυπωσιακό, δεν τα κατάφεραν. Αλλά απέναντι το μπλε τζαμί, που είναι τη ίδια κατασκευή, με θόλο πάλι και με τζαμιά γύρω-γύρω. Ενώ είναι χριστιανικά αυτά, δεν τα φτιάξαν αυτοί, προηγούνται από, το, από τους Βυζαντίνους. Αλλά τόσο πολλοί θέλουν να ξεγελάσουν τα πράγματα, τα ξέρετε αυτά, όπω ονομάζουν και ε, το λένε, την, το, το, το, το, το, την αρχαία Ελλάδα, την Ιωνία δηλαδή εκεί ε, στη Μικρά Ασία που λέμε και μας ονομάζουν και μας Γιουνάν, δηλαδή Ίονες, δηλαδή τους Έλληνες που γνώριζαν αυτοί εκεί όταν πήγαν οι Ασιάτες και συνάντησαν εκεί τους Ίονες. Είναι οι Έλληνε, οι Ιουνάν, σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο μας είναι Ιουνάν, Ιωνε. από την αρχαία Ιωνία. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό εδώ με τα ξεγελάσματα των Τούρκων που παρουσιάζουν ακόμα και αρχαιότητες ελληνικές εκεί πέρα ως αρχαίες τουρκικές, μιλώντας για τον πολιτισμό της Λιβίας, ας πούμε και κάτι τέτοιο, ότι είναι προτουρκικά φύλλα και διάφορες αχλαμάρες, άρχισαν να προχωρούνται από, από το Τουρκμενιστάν και από τη ε, η προπαγάνδα που υπάρχει είναι τεράστια και ποτέ δεν ενδιέφερε εδώ το ελληνικό κράτος να την απαντήσει να κάνει κάτι για αυτό. το ίδιο σύγχρονα για τα σκόπια και τα λοιπά τέλος πάντων ας μην ξεφύγουμε λοιπόν οι ναοί λοιπόν είναι η τόποι υποδοχής προς τους ουρανούς για αυτό τον λόγο εξομοιάζουν, κάνουν εξομοίωση ένα simulation πώ μπαίνουν ε, οι πιλότοι σε αυτό το simulator των εξομοιωτή με του αεροσκάφου για να μάθουν να πιλωτάρουν να μην μάθουν να πιλωτάρουν σαν αεροπλάνο και το καταρρίψουν ας πούμε και πέσουν εκπαιδεύονται σε ένα simulator Έτσι ακριβώς ένα τέτοιο simulator θρησκευτικό είναι όλοι οι ναί που αναφέρονται βέβαια στο βασίλειο των ουρανών και αυτοί που μαζεύονται εκεί πέρα και κάνουν μια σύναξη εκεί είναι ένα Πάλι είναι μια εξομοίωση της ημέρας της κρίσεως όπου θα μαζευτούν όλοι οι άνθρωποι και θα κριθούν Και υποτίθεται ότι μαζεύονται εκεί και περιμένουν την, έλε... την δευτέρα παρουσία και προσεύχονται να γίνει η δευτέρα παρουσία και όπως είναι εκεί να συμμετέχουν στην κρίση έτσι ώστε να τους ανοιχθεί η πύλη προς το βασίλειο των ουρανών. Ε, όλα αυτά έχουν τρομερές και μεγάλες προεκτάσεις. Ε, εγώ κάνει αυτή τη μελέτη μου επάνω σε αυτά τα ζητήματα. Έχω ανακαλύψει αυτά και πάρα πολλά άλλα και τα έχω ε, συνθέσει. Κάποια στιγμή ίσως κάτι δημοσιεύσω για όλα αυτά. Λοιπόν, η ουρανολογία μας σήμερα μας οδήγησε ακόμα και στην μορφή των ναών. Climb the sky σήμερα. Σκαρφαλώστε τον ουρανό από τον μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Μας ακούει άραγε στα αλήθεια κανεί εκεί έξω. Συνταξιδιώτες μας, ακούτε τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Live σήμερα εκπέμπουμε στι συχνότητε του Αλμπίντο 14, καθώ αναμεταδίδει την εκπομπή μας από την υπερουράνια περιπέτειά μας. Εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου, στον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, όπως κάθε Τρίτη, κοντά στις 10 το βράδυ, έτσι και σήμερα, live 14 Μαρτίου του 2023, σας χαιρετά από ψηλά ο μυστικός διαστημικός σταθμό και η εκπομπή μου. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Σήμερα θέλαμε να εκπέμψουμε το σύνθημα «Climb the sky». Σκαρφάλωσε τον ουρανό. Μπορείς. Πραγματικά μπορείς. Οι ουρανή είναι δική μας. Αλλά να θυμάσαι «αντάστρα περάσπερα». Προς τα άστρα, μέσα από όλες τις δυσκολίες μας. Να τις υπερβούμε. Ευχόμαστε από εδώ ψηλά. την υπέρβαση για όλους σας... Όλων των δυσκολιών. Υπερβαίνω, βαίνω, βαδίζω πάνω από κάτι. Το σκαρφαλώνω. Το Climb the Sky εννοεί την ουράνια υπέρβαση. Να μπορέσουμε να γίνουμε ουρανοβάτες, ουρανοφίτες, ουρανοβάμονες, εθεροβάμονες. μαθητή την κλίμακα ουρανοφόρο. Ε, και να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στην ουράνια πολιτεία και να γίνουμε ουρανοπολίτες. Το σύνθημά μας λοιπόν είναι εμπνευστείτε με αυτό το πνεύμα που φυσάει από ψηλά και ταξιδεύει και δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει όπως δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει ο μυστικός διαστημικός σταθμός και το αόρατο κολέγιο από πίσω του. Αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρεις και από πού εκπέμπει το ραδιόφωνο που εκπέμπει από το πουθενά. Το Radio Nowhere. Climb the sky λοιπόν είναι το σύνθημα, κάναμε σήμερα μια ουρανολογία, Θύξαμε διάφορα μυστικά με τον τρόπο μας και ευχόμαστε σε όλους εσάς οι ουρανοί να είναι δικοί σας και να έχετε όπως λέει ο Βάρδος Ταλιέσιν το 500 μετά Χριστόν, Βάρδος, να έχετε The Friendship of Heaven's Country, τη φιλία της χώρας των ουρανών. Ο μυστικός πόλεμος συνεχίζεται αλλά να ξέρετε ότι η αντίσταση υπάρχει και ότι η φωτεινή θετική παράταξη είναι εδώ μέσα στις τάξεις των σκοτεινών της σκοτεινής αρνητικής παράταξης και μάχεται εναντίον τους και δεν θα τα καταφέρουν όπως δεν τα κατάφεραν και στο παρελθόν και μένουν μόνο με τα αποτυχημένα τους σχέδια τα οποία προσπαθούν να σας πείσουν ότι είναι υλοποιημένες πραγματικότητες, ενώ είναι απλώς σχέδια και παίζουν με τις λέξεις. Μην παραμυθιάζεστε και φοβάστε με την προπαγάνδα που σας εκπέμπει η σκοτεινή αρνητική παράταξη, αλλά και η επηρεασμένη, ακόμα και η τους, από αυτήν. Είναι παιχνίδια με τις λέξεις που προσπαθούν να σας πείσουν ότι τα σχέδιά τους έχουν πραγματοποιηθεί είναι μια επίκληση δηλαδή στην ουσία μαγική για να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά τους Παρουσιάζοντά τα ήδη υλοποιημένα δεν έχουν υλοποιηθεί είναι μόνο σχέδια τα οποία κάνουν και μικρά μικρά στάδια των σχεδίων αυτών έχουν υλοποιήσει τα οποία τα υλοποιούν σήμερα και η αντίστατα καταστρέφει αύριο μη χάνετε την ελπίδα σας το βασίλειο των ουρανών σα παρακολουθεί Αντάστρα περάσπερα. Καληνύχτα σα από μένα, το Παντελή Γιαννουλάκη, από τη συγκυβερνήτρια μου και από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό.